Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Μαδρίτη, ε, θα δούμε λίγο πράγντο, λίγο, πολύ της Εμπορνεμίσσα και λίγο ρε Ινασοφία, αν δεν έχει κλείσει μέχρι να φτάσουμε. Αυτά είναι στο Πασαίο γενικά και τα τρία, το ένα απέναντι από το άλλο, οπότε είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, βγήκε η, η Κάρμερ εκεί, η, η, η της Εμπορνεμίσσα, η Βαρονέσα πλέον, αφού και το Βαρόνο, βγήκε και διαδήλωσε για να μην γίνει επέκταση του Πασαίου γιατί τα κίνηση των αυτοκινήτων και τα λοιπά θα επηρέαζε όλη αυτή την ήρεμη και χαλαρή βόλτα ίσως είχε και δίκιο και το παίρθηκε την Βαρονέσα πριν γίνει η Βαρονέσα ήταν μυς μυς Miss μυς μυς Miss Miss μυς Ισπανία το πότε ήταν αυτή το 1961 το 1943 γεννήθηκε στα 18 τη έγινε εμεί στην Ισπανία και στα 54 τη πήρε του Βαρόνο. Και ο Βαρόνο τώρα για να τα λέμε όλα, εμεί δεν είμαστε βεβαίω του Πολίτη, είμαστε τη κουλτούρα. Αλλά καμιά καλό να τα ξέρουμε κι αυτά. Και ο Βαρόνο, ο Τίσεν, πριν γίνει, πριν γίνει η Μπορνεμίσσα, ήταν ισχυρό Τίσεν. Α. Αλλά πατρέφτηκε τη Βαρόνη Μπορνεμίσσα τη Ουγγαρία και έγινε και αυτό Βαρόνο. Θα σα τα πω όταν κάνουμε την εισαγωγή στο Τίσεν Μπορνεμίσσα. Λοιπόν, να βλέπετε και εικόνες. Ε, προς το παρόν, κάνουμε ένα round-up, να, να, να πούμε λίγο να το θυμηθούμε, να ζεσταθούμε. Είχαμε πάει και είχαμε δει κάποια πολύ ωραία έργα της κλαμανδικής ζωγραφικής, την πολύ ωραία αποκαθήλωση του Ρογύρου Βαντερβάιντεν, με την λεπτομεριακή απεικόνηση όλου αυτού της έντεξης πάθους και τη χρήση του λαδιού είχαμε κάνει μία εκτενή αναφορά στο έργο του Γερώνη Μουμπός μέσα από τους συμβολισμού του έτσι όπως φαίνονται αυτοί αυτό το τόντο των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων στην προσκύνηση των μάγων και στο κάρο του Σανού και κυρίως στον κήπο των επίγειων απολαύσεων, τον οποίο τον είδαμε αρκετά αναλυτικά μετά φύγαμε και πήγαμε στην Ισπανία και κάναμε μία αναφορά στο έργο του Βελάσκεφ και είδαμε τον τρόπο που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα έτσι τεχνοτροπικά στοιχεία που έχει στην πρώιμη περίοδο του, γίνεται όλο και πιο λιτός, όλο και πιο βαθύς και απεικονίζει προσωπογραφίε ανθρώπων, ζώων και τίτλων με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και τελειώσαμε με τον Βελάσκερ με τους μουφόνους και τις συμφάντες. Έχει κι άλλα πολύ ωραία έργα το πράγμα. Ένα από αυτά είναι το πολύ όμορφο, όμορφο δεν το λες, αλλά πολύ δυνατό έργο του Πίτερ Μπρέκελ, που λέγεται «Ο θείαμος του θανάτου». Αυτός έπεται του Μπός, αλλά βλέπουμε ότι στην Ολλανδία, ψιφλάνδρα γενικότερες κατωχώρες, ακόμα και με της αναγενίσεως, τα μεσεωνικά αισθήματα ενοχής συνεχίζουν να είναι ακμαία. Και ενώ είμαστε γύρω στα μέσα του 16 ου αιώνα, δηλαδή σε λίγο τελειώνει η αναγέννηση, δεν υπάρχει τίποτα το αναγεννησιακό σε αυτή την εικόνα. Ε, διότι βεβαίως υπάρχουν όλες οι, όλες οι αναφορές με την μεταρρύθμιση και την αντιμεταρρύθμιση, τον πόλεμο με την Ισπανία οι κατάστασεις οικονομικές των κάτω χωρών, οι οποίε γίνονται όλο και πιο ανθυρές και αυτό οδηγεί σε μια γενικότερη απληστία των ανθρώπων, απληστία για τα γενικά άραχα, απληστία για τον πλούτο, εγκατάληψη των θεματικών αναζητήσεων και όλα αυτά έρχονται να κουμπώσουν με το μεσονικό κλίμα, και βλέπετε ένα πανόραμα εδώ του Μπρέγκελ όπου απεικονίζει μια πραγματικότητα στην οποία έχει χρειαμβεύσει πλέον ο θάνατος. Γένες του πυρός κατακλείζουν το πανοραμικά αποδοσμένο τοπίο, στρατιές από σκελετούς έρχονται να τιμωρήσουν οποιονδήποτε άνθρωπο έχει απομείνει. Είναι ένα πάρα πολύ απεσιόδοξο έργο, το οποίο όμως αποδίδει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και δύναμη ένα είδος κριτικής στα κακό κείμενα της κοινωνίας του 16ου αιώνα, τα οποία τα στηλητέδει στιλητέ... με ιδιαίτερο χιούμορ και ιδιαίτερη καυστικότητα. Έτσι στο σύνολο δεν βλέπετε και τίποτα, διότι είναι πολύ πανοραμική η θέαση του κόσμου. Ο Μπρέκελ ήταν φίλος με τον Άμπραγα Μορτέλιους που έκανε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη. Βρίσκεται την περίοδο εκείνη σε μια περιοχή όπου σε λίγο θα ανακαλυφθεί το μικροσκόπιο και το μακροσκόπιο. Ζει στην εποχή του Κοπέρνικου που μιλάει για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ε, στην εποχή της χαρτογράφηση των παγκόσμιων χαρτών. Όλα αυτά τι σχέση έχουν, σηματοδοτούν την ανάγκη του ανθρώπου να αποκτήσει μια εποπτική εικόνα στα πράγματα. Οπότε όλα τα έργα του Μπρέκελ, το πρώτο χαρακτηριστικό από το οποίο κάποιο αναγνωρίζει, είναι αυτή η πανοραμική θέση του κόσμου. Βλέπει ταυτόχρονα πολύ κοντά και πάρα πολύ μακριά. Βλέπει και το δέντρο και το δάσο. Βλέπει τον τρόπο που η λεπτομέρεια συνδέεται με το σύνολο. Και αυτό κάνει τα έργα αυτά να έχουν μια οικουμενικότητα και μια δύναμη. Βεβαίω τα αδυνατίζει λίγο στην πρόσληψή του. Άμα τα δει κάποιο έτσι συνολικά, ε, δεν βλέπει τίποτα. Πρέπει να πάει κοντά. Ευτυχώ είναι μεγάλα, το βλέπετε σε σμίγνηση αυτό το μέγεθο, είναι ήδη ας πούμε, μικρότερο από το κανονικό. Μπρέγκελ θα δούμε πάρα πολύ στη Βιέννη, διότι ο οίκο των Αυσβούργων είχε συγκεντρώσει πάρα πολλού πίνακε του Μπρέγκελ, αλλά κάποιοι κατέληξαν και στην Ισπανία από του οποίου. Πίνακες. Αυτός ίσως είναι ο πιο ενδιαφέρον και ο πιο δυνατός και για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και για την έμφαση και τη δύναμη της πινελιάς και του χρώματος. Διαφέρει λίγο από τον υπός γιατί είναι πιο κολορίστας, έχει καλύτερη πινελιά και δουλεύει με έναν πολύ πιο δυνατό τρόπο η ζωγραφική απόδοση του θέματός του. The triumph of death, ο θρίαμος του θανάτου. Πολύ σκοτεινό. Θα ε. <Συσσσσο> Αυτά είναι που βάζανε στα σταυροδρόμια για να παλουλουκώνουν του ληστέ, ελίγη παραδειγματισμού. Είναι οι σταυροί δηλαδή, που του βάζανε σε όλου του δρόμου. Δεν είχατε δει τότε το, το Σπάρτακο με τον Κέρκ Μπράγκο στην πρώτη, πρώτη, πρώτη <Συσσο> εκδοχή. Εκεί, εκεί στο τέλο που πεθαίνει, πάει στον σταυρό και περνάει, αν και τον βλέπει. Ε, κατά τον ίδιο, έτσι, ρωμαϊκής ένδευσης παραδειγματισμό δουλεύανε αυτές τις εικόνες όπου είναι η, η απόλυτη αποτύπωση της τιμωρίας και όλο αυτό βέβαια στο συσχετισμό του με την απιστία υπάρχει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, ομοιοθεσία των σχημάτων. Κοιτάξτε ότι οι σκελετοί και οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ συχνά το ίδιο σχήμα και την ίδια αναφορά. Έχει ένα περίεργο σχεδιασμό τρόφου, πένθους, σαρκασμού. Κοιτάξτε για παράδειγμα ότι καθώ κατεβαίνω, οι σκελετοί δεν έχουν ακόμα επιδράμει σε αυτό το κομμάτι του πίνακα το κάτω δεξιά. Έχουν αρχίσει οι θαμόνες εκεί της υπαίθλειας χαρτοπαιστικής λέσκης ε, όλες αυτές οι αναφορές στον τζόγο, στα χαρτιά, στην αγυρτία, στη μουσική όπως τους είχαμε δει αυτούς τους συμβολισμούς στον ιερόνυμο Κοιτάξτε το ζευγάρι κάτω-κάτω δεξιά, όπου σχεδόν αγκαλιασμένοι ο άντρα παίζει λαούτο στην αγκαλιά τη αγαπημένη του και έρχεται από πίσω σκελετός σκελετό με έναν ηρωνικό τρόπο ο θάνατο να του πει το δικό του σαρκαστικό τραγούδι. Υπάρχουν πάρα πολλέ και πάρα πολύ ενδιαφέρουσε τέτοιε αναφορέ σε όλο το έργο και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται. Αλλάζουμε mood, φεύγουμε σε άλλο κλίμα, πάμε Ιταλία, Αντωνέρο τα Μεσίνα, άλλη έθουσα, εδώ. Είναι αυτός ο οποίος έφερε την τεχνική του λαδιού από τις κάτω χώρες, έφυγε από τη Μεσσίνη, ανέβηκε όλη την Ιταλία, δούλεψε παντού, έφτασε στις κάτω χώρες, πήρε από τους Φλαμαντούς την τεχνική του λαδιού και την έφερε στην Ιταλία μέχρι τότε το μόνο με αργοτέμπερα. Σταμάτησε στη Βενετία που έχουμε πολύ ωραία έργα του και ξαναγύρισε κάποια στιγμή στη Μεσσίνη, Αντωνέλο, Αντωνέλο τα μεσίνα. Γι' αυτό και η τεχνική του διατηρεί όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τα οποία έχει και η πρωτότυπη Φλαμανδική τέχνη σε όλο τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται όπως για παράδειγμα η βοηδία της υφής. Ωραία αυτό πάει ωραία γιατί είναι θρήνους Απότομη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο επίπεδο Έμφαση σε λεπτομέρεια. Απόδοση διαφορετική υφής στον τρόπο που αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ε, κοιτάξτε το δέρμα του Χριστού, τον τρόπο που παίχνουν τα μαλλιά πάνω στους ώμους, τη διαφοροποίηση ανάμεσα στου μπούκλες των μαλλιών και στη γενιάδα, τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο νεκρό και στο ζωντανό και την έννοια τη θλίψης μέσα από τον τρόπο που αποδίδει πάρα πολύ εικονιστικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώην αναγέννηση. Πριν τον Λεονάρντο Da πολύ πριν τον Βιταλάγκελο, πριν τον Ραφαήλ, Φρίνος, Φρίνος, Φρίνος, Λαμέ. μέχρι το επίπεδο τη τεχνικής του, εποχή Μαζάνσου, εποχή Φραγγελίκο. Αλλά εισαγγε αυτό το ρεαλισμό, δηλαδή έχει πάρα πολύ ρεαλιστικά χαρακτηριστικά για την Ιταλική τέχνη, ο οποίος ακόμα ο Βορτιτσέλη έχει μια Βορτιτσέλη έγινε, έτσι ήταν με μέρη του κατοδικικών ψώντα, να το δούμε την άλλη φορά. Ενώ εδώ υπάρχει ένα ρεαλισμό σε κοινές με τον Σαπρογορά, πολύ ιδιαίτε Πέρα είναι η έξοδο για του Να δούμε κανέναντι του Τισιανού, πολύ χαρακτηριστικού, διότι έχει αριστουργήματα πραγματικά το Πράντο από Βενετσιάνους ε, Ένα από τα πολύ όμορφα έργα του Πράντο είναι η Δανάη. Έχει δύο, ε, υπάρχουν δύο έργα Δανάη του Τισιανού. Αυτό είναι το ωραιότερο. Είναι το πιο ιδεαριστικό Είναι η αποθέωση του σώματο, η αποθέωση του εστιασμού, η αποθέωση του χρώματο. Την ίδια εποχή στη Φλωρεντία ο τρόπο που δουλεύουν τα σώματα είναι ένα τρόπο πιο εγκεφαλικός σαν να του ενδιαφέρουν περισσότερο οι αναλογίε των σωμάτων και όχι τόσο ο εστιασμό τη παλώμενη σάρκας Στη Βενετία, λόγω μια σειρά ιδιαιτεροτήτων που έχουν να κάνουν και με τη γεωφυσική του χώρου, δηλαδή η καθαρότητα του τοπίου τη Τοσκάνη οδηγεί του καλλιτέχνε σε ένα βλέμμα πιο διαυγέ. Η θολότητα. Του βενεσιάλικου τοπίου, λόγω του νερού και των καναλιών, οδηγεί του ζωγράφου να δουλεύουν με έναν τρόπο πιο ρευστό και πιο φλουταρισμένο. Αυτό σιγά σιγά συνδέεται και με την οικονομική δραστηριότητα. Οι Φλωρεντινοί είναι τραπεζίτε. Ο τραπεζίτη είναι, είναι λογιστή, έχει δώσει την ασοέλα τραπεζίτη. Είναι αυτό. Μετράει, είναι, είναι νούμερα, είναι ακρίβεια. Ενώ οι άλλοι είναι έμποροι. Ο έμπορο βάζει νερό στο κρασί του, ο Πιάνει τα υφάσματα, τα μετάξια και τα βελούδα που φέρνει από την Ανατολή. Δοκιμάζει τις χρωστικέ ύλε που φέρνει από όλη την ε, Ασία. Άρα έχει μία μια έφεση προς την υλικότητα και την απτικότητα των πραγμάτων που άλλο ο Φεβρουδινό αντιπαραβάλλει με δύο σχολέ. Οι δύο σχολέ είναι δύο αντιλήψει. Η μία σχολή είναι, ας το πούμε, η Φλωρεντινή, καθαρότητα, πνευματικότητα, σαφήνια, ακρίβεια, και η άλλη σχολή είναι, ας το πούμε, την ίδια περίοδο, η Βενεσιάνικη, όχι στο πούμε, είναι η Βενεσιάνικη, όπου έχω ρευστότητα, φωλότητα, ατμοσφαιρικότητα, έφαση στην υλικότητα, γοητεία των χρωμάτων. Σε ένα φερετινό έργο, όπω θα δούμε την άλλη φορά κοιτώντα τα ουφίτση που είναι τα πιο πολλά, του Ποτιτσέλη για παράδειγμα, η, η συγκίνηση που έχουμε προκύπτει κυρίω από μια πνευματική επικοινωνία με το μουσαμά που έχουμε μπροστά μας. Είτε είναι Κέροντελα Φραντσέσκα αυτό, είτε είναι Ποτιτσέλη, είτε είναι Γκυρλαντάιο, είτε είναι οτιδήποτε. Γκυρλαντάιο, Γκυρλαντάιο. Για θα δούμε έναν ωραίο στότη, στο τι είναι απέναντι σε λίγο. Ενώ στου Βενετσιάνου αφήνεται το μυαλό λίγο να χαλαρώσει αποκτάς μια πιο σωματική αίσθηση αυτά. Θες να νιώσεις την απαλότητα αυτού του βελούδου, θες να, να κολυμπήσεις μέσα στο βάθος του κόκκινου χρώματος. Έτσι το δίνει και ο τυσιανός. Κοιτάξτε τι όμορφα την παραβάλλει ιδεαλιστικού τύπους. Η δανάη είναι ιδεαλιστική. Είναι νέα, είναι όμορφη. Η, η γριαί πυρέτρια η οποία δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτό που γίνεται ότι αυτή η χρυσή βροχή είναι ο δία. Που έρχεται να συνεδριθεί με τη φυλακισμένη από τον πατέρα τη, Δανάη, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να μπει στο κελί και την είχε κλείσει ο πατέρα σε αυτόν τον πύργο. Άρα αυτό είναι ένα μυθολογικό θέμα είναι. Ε, αυτό λοιπόν, αυτή η χρυσή βροχή που ανοίγουν οι ουρανοί, δείτε πόσα πράγματα θα πάρει ο Γκρέκο από αυτό. Στο πέρασμά του δηλαδή από τη Βενετία, ο Γκρέκο υιοθετεί αυτέ τι φωτεινέ εκρήξει. Ότι η ζωγραφική είναι μια επιφάνεια πάνω στην οποία απλώνω εκρήξει φωτό που έχουν τη δυνατότητα να μου σταλάζουν ένα είδο αισθήματο που άλλοτε μπορεί να είναι πολύ γελίο και υλικό όπω τα έργα του Χριστιανού και άλλοτε πολύ θρησκευτικό σαν ενόραση όπω τα έργα του Γκρέκο που θα δούμε σε λίγο. Οπότε πέφτει ο Δία, γίνεται μια έκρηξη μεταφυσική. Σαν χρυσή βροχή, η άλλη δεν έχει καταλάβει ότι αυτό είναι ο Δία. Σου λέει φλουριά, λεφτά κάτσε να τα μαζέψουμε. Ανοίγει την ποδιά, Άρα έχω μια προσγείωση στο ρεαλισμό τη πραγματικότητα. Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά τη αποδίδονται τόσο ρεαλιστικά. Ενώ η άλλοι αφήνεται στο μοιραίο. Διεσθάνεται ότι αυτή τη στιγμή κάτι γίνεται. Και ο τρόπο με τον οποίο κοιτάξτε πώ δουλεύει τα γκρίζα μπλε από του κεφαλόδεσμου τη ε, γυναίκα μέχρι τα σύννεφα στην αντιπαραβολή τους με τα βελούδινα κόκκινα, αυτά τα βερμιγιών, που έρχονται στα βάθη τους να γίνουν καρμίνια, πιο σκοτεινά και πιο βαθιά και όπως απλώνονται και μοιράζονται σε όλη την επιφάνεια. Αυτό που βλέπετε είναι ένα πεγνίδι με τα κόκκινα. Τα κόκκινα έχουν όλες τις αποχρώσεις, καθώς αναμειγνύονται με διαφορετικές τονικότητες και δημιουργούν αυτή την πανδεσία. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία φο τα μέσα της ζωγραφικής, το χρώμα, η υφή, ο πλασμός, η τονικότητα, αποκτούν προτεραιότητα απέναντι στο θέμα της ζωγραφικής. Επειδή τα μέσα της ζωγραφικής τα προσλαμβάνει σωματικά, με τα μάτια και τη ψυχή και το συνέστημα, ενώ τα άλλα τα προσλαμβάνει περισσότερο νοητικά, σκέφτεσαι για αυτά έχουμε μια μετατροπή που σιγά σιγά θα οδηγήσει Αυτό είναι που το κάνει πρώτος αλλά αυτό θα οδηγήσει στο Ρέμπραντ αργότερα, στο Βελάσσιες αργότερα και στο Βρεσιονησές αργότερα η πρωτοκαθεδρία δηλαδή του αισθήματο, έναντι του νου και όλα αυτά είναι μια πραγματική πανδεσία τρόπο με τον οποίο <κοί> <κοί> αυτή ρευστή πινελιά έρχεται και απλώνεται παντού και μου δίνει ταυτόχρονα και αυτή την αίσθηση μιας φευγαλαίας λάμψης που διαπερνά τη θολή ατμόσφαιρα ενός γεγονότος για να μου αποκαλύψει κάτι. Θέματα. και σε όλα τα μυθολογικά θέματα δίνει καταρχάς μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση κοιτάξτε τι ωραία βάζει αυτή την ανακεκλημένη γυναικεία γυμνή μορφή κάτω δεξιά για να μου κλείσει το κάδρο θέλει να μου το κλείσει Εδώ. κοιτάξτε αυτή τη γωνία την όμορφη που κάνει ε, επάνω το ανοίγει στον ουρανό για να φτάσω στον ξαπλωμένο βάχο που είναι πάνω στα μπέλια και είναι αλλού πλέον να μου το κλείσει δεξιά σκοτεινά, εδώ σαν Ιπώνια, και πώς δημιουργεί όλε αυτές οι χορευτικές συνθέσεις η άνδρος είναι αν δεν την αναγνωρίσατε έτσι και είναι οι κάτοικοι τη άνδρου που υιοθετούν τη λατρεία του Διονύσου, του Βάκχου, σε ένα έργο το οποίο λέγεται μπακανάλ βακχικό δηλαδή, γιατί ακριβώ τη χαρά τη ζωής το κρασί, το ποτό, ο χορός, το συνέστημα και χρησιμοποιεί μέσα όπως είναι τα πάρα πολύ όμορφα ρούχα, τα πάρα πολύ όμορφα σώματα, η πάρα πολύ όμορφη φύση, η οποία μέσα από αυτόν τον τρόπο μου αποδίδει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι χιάνος. Και αυτός βέβαια κρατάει και όλη την αναγεννησιακή ε, ορθότητα των ανατομιών. Έχει καλό σχέδιο, ξέρει καλές αναλογίες, τα κρατάει, αλλά δεν τα κάνει στεγνά. Τα εμπλουτίζει με όλο αυτό το συνέστημα του χρώματος. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτή την παρδεσία στα τρία ενδύματα των μορφών που χορεύουν. Το πορτοκαλί, το λευκό γαλάζιο και γίνο το έτσι διάφανο ροζ το οποίο φέρνει προ τα πάνω. Στα γερωτικά του έργα το σκοτεινιάζει, το βυθίζει ανάλογα και το θέμα. Εδώ πρόκειται για έναν επιτάφιο δρύνο, οπότε εδώ βλέπετε ότι και από το ίδιο το θέμα υπάρχει ανάγκη τη φθοράς, Και όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα μεταφέρει και στις αυτοφροσογγραφίες, ακόμα και όταν τον Γαλλίου, ο Κάρολος, τον κάλεσε δύο φορές και πήγε στη Βιέννη, ο Κάρολο, της αυτοκρατορίας των Αψουρού, αυτοκράτορα, αυτοκράτορας, ας πούμε, της, της μισής Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ο Κάρολος V, ο εδώ. Τον καλεί και του κάνει μια σειρά από καταπληκτικές αυτοπροσωπογραφίες, αυτή βρίσκεται στο Πράντο, είναι από τι πολύ όμορφε, ε, γιατί έχει, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικότητα, είναι πολύ όμορφο το έργο «Ζωγραφικά», αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτό που θα κάνει αργότερα Βελάσκετ με τις ε, αυτοκρατορικές απεικονίσεις μία ανθρωπιά και μία απεικόνηση της αλήθειας αυτός, αυτός ο αυτοκράτορας της Μισής Ευρώπης είναι ουσιαστικά μόνος του πάνω σε ένα άλογο το οποίο Στέκεται και δεν στέκεται στα δυο του πόδια. Υπάρχει μια αίσθηση τριάμβου για την παραγγελία ήταν αυτή. Θα με κάνει καβάλα πάνω στον αλογό μου, να στέκεται στα πίσω πόδια θριαντικά, θα φοράω την ωραιότερη μου πανοπλία και θα ατενίζω το κενό. Το, το την απεραντοσύνη τη αυτοκρατορία μου. Αυτό είναι το, η επιταγή, η παραγγελία. Κοιτάξτε πόσο μοναχικό τον κάνει τελικά. Ότι ναι, μεν κυριαρχεί πάνω στη μισή Ευρώπη, αλλά είναι ένα άνθρωπο ουσιαστικά μόνο του, ο οποίο βάζει και τον ήλιο που δει ο Τηστιανό. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά είναι ήλιο βασίλεμα. Είναι μια στιγμή που η φωτεινότητα τη ημέρα υποχωρεί και πέφτει, και αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι κάτι τελειώνει. Άρα κάνει αυτό που αργότερα θα κάνει ο Βελάσκετ, που έχει δει τη Τηστιανό στη Βενετία, που τον έστειλε ο Φίλιππο και έχει ωφετήσει στοιχεία, αυτή την ακροβασία ανάμεσα σε μια θριαμπική και δοξαστική απεικόνηση η οποία ωστόσο διατηρεί όλα αυτά τα, τα χαρακτηριστικά μιας εσωτερικής αλήθειας. Και ζωγραφικά, επειδή είναι ο ζωγράφος ο Ισιανός, δηλαδή τον τραβάει πάρα πολύ η επεξεργασία των ζωγραφικών μέσων, κάνει ένα φοβερό παιγνίδι με τις, τα αντιφατικά ζεύγη το θαμπώ, το λαμπερό, το φωτεινό, το σκοτεινό, το ψυχρό, το θερμό. Και το «Mind», δηλαδή κανένα άλλος αν δεν ήταν ο το 1500, δεν τα τόρμα για να φλουτάει τόσο πολύ, με δηλαδή το μέρη Και εδώ μία πολύ ωραία γεροντική αυτοπροσωπογραφία ο ίδιος. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία την Τωρέτο που είναι μαθητής πια του Ισιανού αλλά δουλεύει με έναν τρόπο, επειδή είναι πια μανιερισμός, δουλεύει με έναν τρόπο που οι που του είναι πολύ πιο πολύπλοκες και σύνθετες το δείχνω και για να μας δώσει πάσα λίγο για τον Γκρέκο, γιατί αυτά τα στοιχεία ενός προοπτικού βάθους από βενεσιάνικα παλάτσι, τα οποία δίνουν αυτήν την αίσθηση ένταξη στον χώρο, η αποσπασματικότητα των κινήσεων, τα περιγραφικά στοιχεία νυπτήρας είναι. Δηλαδή η στιγμή που ο, ο, ο Χριστός ε, θέλοντας να δείξει την έννοια τη ταπεινότητας, πλένει τα πόδια των μαθητών του. Οπότε έχω μια σειρά από περιγραφικά στοιχεία που ακυρώνουν λίγο την πνευματικότητα. Κοιτάξτε πώ τραβάει ο ένα τον άλλο τα ρούπε για να τα βγάλουν στο κυρίαρχο στοιχείο του κέντρου, μπαίνει ο σκύλο, ο Χριστό μπαίνει σε παραπληρωματική θέση. Όλα αυτά τα στοιχεία που αποσπασματικόποιούν τη συγκέντρωση και δημιουργούν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο θα το πάρει ο γκρέο στη συνέχεια και θα το ξαναενώσει με ένα καταπληκτικό τρόπο. Και μια και είπαμε Γκρέκο, το πράγμα έχει πάρα πολύ ωραίος Γκρέκο. Έχει τρει αίθουσε γεμάτε καταπληκτικά έργα. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Αλλά είναι η πάρα πολύ ωραία προσωπογραφία του ευγενούς με το χέρι στο στήθο. <σχετί σχετί> Όχι, είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό του. <σχετί> <σχετί> Ναι, ναι, είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό του, το οποίο το, το έχει αντιγράψει από κάποιες πηγές που ήταν ε, κάποιες βρεφοκρατούσες Παναγίης που φύλαζαν, άνοιγαν το μέσο εδώ για ε. να αφήσουν τη φυλή ανοιχτή, για να φυλάσει ο μικρός Χριστός. Ε. Οπότε αυτό του έκανε δίκωση και επειδή ήταν συνδεδεμένο με τη μένη μια ιερότητας, πάρα πολύ συχνά, χρησιμοποιεί αυτή τη χειρονομία. Κάνε ε, ναι, αλλά μετά το κάνει σε διάφορε συμμετοχέ. Δεν, δεν είναι όμω κάτι συγκεκριμένο. Ε, ε, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η λιτότητα, δηλαδή κοιτάξτε την παλέτα του. Μαύρο, γκρίζο και κάποιες όχρε. Δείτε πως το μαύρο, όλο όλο όλο το δουλεύει λιτά και παίρνει τη μανσέτα εδώ σαν τη φτερούγα ενός πουλιού πάρα πολύ διάχυτη, τη δαντέλα δεν τη δουλεύει με πολύ λεπτομέρεια, είναι περισσότερο σαν και τις έτσι, πιτσιλιές <coughs> και δουλεύει και αυτή <coughs> τη λεμαριά, την πολύ έντονη τη δαντελένια της Ισπανική σχολής, οπότε απομονώνει από αυτό το μαύρο και το γκρίζο, απομονώνει δύο στοιχεία που είναι το πρόσωπο, το κεφάλι και το χέρι. Το κάνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Αυτές δεν είναι και τόσο όψιμες αυτοπροσωπογραφίες, αλλά είναι πολύ δυνατές μέσα από τη λιτότητα των μέσων του. <Κι> Κοιτάξτε τι διαφοροποιείς Σηκωμένο βλέπαρο στη διαστολή τη κόρη, στη θέση η οποία την απόλυτη συμμετρία και ισορροπία τη σύνθεσης τη διασπά με έναν τρόπο σαν ένας άνεμο να φυσάει και να ακυρώνει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στατικότητα. Αυτό ο άνεμος που φυσάει που αναφέραμε μεταφορικά είναι ένα είδο πνευματική η οποία έρχεται. Και δίνει στα έργα αυτή τη ρευστότητα η οποία χαρακτηρίζει όλη την όψιμη περίοδο, του. Εδώ, α πούμε, είναι όψιμη περίοδο. Και εδώ είναι. Κοιτάξτε εδώ αυτέ τι αποκλήσει από την κανονικότητα. Το, το γεννάκι που κοιτάει προ τα αριστερά μα και το βλέμμα που κοιτάει προ τα δεξιά μας, οι ανεπαίσθητε κινήσει των τριχών της κεφαλής απέναντι στη στατικότητα της όλης τοποθέτησης. Πάντα υπέγραφε στα ελληνικά. Και υπάρχουν στο πράδο τα περισσότερα τμήματα από το ρετάμπλ αυτό στη Ισδόνια Μαρία Δε Αραγών, που ήταν η πρώτη μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ καλοκληρωμένη παραγγελία που πήρε το 1597, είναι ήδη 56 χρονών, είναι ήδη αναγνωρισμένος και παίρνει αυτή τη μεγάλη παραγγελία γιατί ωραία τα πορτρέτα των Εγγενών αλλά τα πορτρέτα των Εγγενών είναι άλλο από την ένα ρετάμπλ. Ένα ρετάμπλ είναι τεραστίων διαστάσεων, μπαίνει σε έναν καθεδρικό ναό συνήθως ή ένα παρεκκλήσι εν πάση περιπτώσει, έχει μια συγκεκριμένη διάταξη την οποία επίσης είχε σχεδιάσει και ο Γκρέκο από την αρχιτεκτονική της έτσι, πλευρά mm. και ε, δεν το έχουμε πια, έχει ε, από τη στιγμή που στην Ισπανία κρατικοποιήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία, ε, όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά ε, τεμαχίστηκαν και οδηγήθηκαν σε μουσεία και άλλες συλλογέ. Οπότε τα περισσότερα ρετάμπλ που έκανε ο Μπρέκο το 1600, δεν τα έχουμε. Έχουμε μόνο τα μεμονωμένα έργα, οπότε μόνο αν υπάρχει περιγραφή του συμβολία, μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι διαπηκόνιζε, θεωρούμε ότι είχε ένα, έτσι, θεολογικό, ένα σύνολο θεολογικών αναφορών, το οποίο στο κάτω μέρος είχε τον Ευαγγελισμό, στο πάνω είχε τη Σταύρωση, Οπότε ανέβαινε όλο αυτό. Αριστερά την ανάληψη, δεξιά την πεντηκοστή. έχω και έπρωμα εδώ. Τα, εκτός από ένα που βρίσκεται στο κουρέστη, την προσκύνη στο πιμένο δηλαδή, όλα τα άλλα είναι στο πράντο. Είναι πολύ μεγάλα έργα, δηλαδή είναι τρία μέτρα το κάθε ένα από αυτά, γιατί το συνολικό ύψος του ρετάμπλ ήταν γύρω στα 8,5 με 9 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα χιγανδιαίο κινηματογραφικό έργο μπροστά στο οποίο έχει αυτή την αίσθηση τη στάστησης με τα λερά βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει από την εμπαντική διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο μιλώντα για τον Ευαγγελισμό. Εδώ λοιπόν τα δύο ωραιότερα του πράγντο πάντως είναι ο Ευαγγελισμός αυτό που λέει η το πέμπτο και πάρα πολύ δυνατό και περίεργο είναι το θέμα της ανάσταση. Οπότε αξίζει να τα δούμε αυτά, κάπω έτσι πρέπει να ήταν τοποθετημένα, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ξεφεύγει εντελώς από την σαφήνια και καθαρότητα της ρεαλιτικής απόδοσης και έρχεται ένα μεταφυσικό φως, σαν μια φωτεινή έκρηξη, το οποίο εισβάλλει με ένα πάρα πολύ παράξενο τρόπο, σαν μια πνευματική αστραπή που εισβάλλει μέσα σε ένα χώρο κλειστό, ανοιχτό, εσωτερικό, εξωτερικό, το οτιδήποτε, Αλλιώνει τα πάντα, δεν υπάρχει καμία αίσθηση φυσικού φωτός, όλα τα φώτα στον Κρέκο είναι φώτα φεγγαρίσια, νυχτερινά. Είναι φώτα της στιγμής όπου ο άνθρωπος ονειρεύεται, έχει οράματα και βλέπει λάψεις στα αστέρια στο φεγγάρι και στους ουρανούς. Δεν έχει να κάνει τίποτα με τον ρεαλισμό της φυσική έννοια της ημέρας. Οπότε ενώ μέρα έγινε ο επαγγελισμός, όλο αυτό είναι σχεδόν νυχτερινό. Και... Χωρίζει συνήθω τι ενότητέ του σε επίγειο και επουράνιο. Στο επίγειο συχνά υπάρχει η Συμφωνία των Αγγέλων, και στο, στο επουράνιο, και στο επίγειο υπάρχει το ίδιο το θέμα. Αυτό είναι ο πολύ ωραίο ευαγγελισμό, όπου το πάνω κομμάτι είναι αυτή η Συμφωνία των Αγγέλων. Δείτε πως παίρνει τα μαγειριστικά στοιχεία που είναι η εξάθρωση του χώρου. άξονες φεύγουν από εδώ, άξονε φεύγουν από εκεί, και πώ καταφέρνει. Το φως πέφτει από διαφορετικά σποτάκια, άλλο φω φωτίζει εδώ, άλλο φω φωτίζει εκεί, άλλο φως φωτίζει. Δηλαδή, υιοθετεί τα μαγνηριστικά στοιχεία που θα το διέλει το έργο και με ένα μαγικό τρόπο χρωματικών αντιστήξεων. Παρόλο που τα χρώματά του είναι ακραία, δηλαδή τα χρώματά του δεν είναι κανονικά χρώματα, είναι το, το πράσινο του είναι ένα πράσινο παπαγαλί. Το κόκκινο είναι ένα κόκκινο βαθύ καρνίου που πάει προς το πορφυρό. Κίτρινα είναι κάτι κίτρινα κροκή που σπανίως γίνονται όχρες. Τα μπλε είναι λιχτρισμένα, αλουμινίου. Οπότε χρησιμοποιεί τόσο ακραίες χρωματικές παλέτες και παρόλα αυτά καταφέρνει και ενοποιεί όλο αυτό σε μία στροβιλιζόμενη μάζα σωμάτων που σαν φλόγε αναρπίζονται, αναζητώντας να ξεφύγουν από αυτό που τους δεσμεύει να στροβλιστούν για να καταλήξουνε κάπου, το κάπου είναι συνέντες προς τα πάνω, γιατί όλες οι φόρμες αναρυπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εδώ πρόκειται για ένα εκστατικό όραμα. Δεν είναι δηλαδή ότι απεικονίζει ένα συμβάν απλώς. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως <coughs> και στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει... Όποτε εδώ δεν πάει το Τζεσουάλτο γιατί ο Τζεσουάλτο είναι... Ε, πολύ πιο ήρεμος ο θρήνος του πήγαινε στα πρώιμα έργα του εδώ μπορούμε να βάλουμε κάτι έτσι ε, ε, λίγο μπάκα από το, το τα κατά πάθη γιατί εδώ δουλεύει ακριβώ αυτό το στοιχείο έτσι κοιτάξτε το φως ε, το, το περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή λειτουργεί ως πηγή φωτός φωτίζει το πρόσωπο του Αγγέλου που θα δούμε σε λίγο από την άλλη έρχονται και διάφορα άλλα φώτα, με αυτή την αστραπή, την πινελιά του πόσο ρευστή είναι, καταλαβαίνουμε γιατί τον αγάπησαν οι εξπρεσιονιστές και γιατί ενώ είχε πέσει στην Αφάνεια ο Γκρέκο για έτσι περίπου τρεις αιώνε, τα βιβλία ιστορία της τέχνης τον ανέφεραν, δεν τον ανέφεραν. Και ξαφνικά ανασύρεται από αυτή την αφάνεια όταν εμφανίζονται τα νέα ρεύματα και κυρίως του εξπρεσιονισμού εκεί γίνονται και οι πρώτες εκθέσεις του Θεοτοκόπουλου, δεν γίνονται στην Ισπανία γίνονται στη Γερμανία την εποχή που ποάζεται το εξπρεσιονιστικό ρεύμα οπότε έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και το φοβερό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται μέσα από την παλέτα του κοιτάξτε Η Τα χερουδίν και τα σεραφήν γίνονται κυκλικές φόρμες σαν κρανία τα οποία οχερούνται σκάλες προς τους ουρανούς το μαθόριο και το ημάτιο γίνονται χρωματικές, χρωματικοί μανδύες οι οποίοι είναι σαν να περιέχουν σώματα. Το χαρακτηριστικό της όψιμης περίοδου του Γκρέκο είναι ότι τα σώματα δεν είναι σώματα. Έχουν περιβλήματα, τα ενδύματά του φουσκώνουν με ένα τέτοιο τρόπο, δεν περιγράφουν το σώμα. Η αναγέννηση του έμαθε καθώς πέρασε από την Ιταλία ότι το Ρούχο πρέπει να περιγράφει το σώμα και το έχει κάνει σε κάποια έργα αλλά αυτός δεν θέλει να απεικονίσει σώματα θέλει να απεικονίσει ψυχές οπότε ακυρώνει αυτό που υπάρχει μέσα από το ένδυμα και το ένδυμα είναι σαν να, σαν να μην σώμα από κάτω, σαν να έχει μια ενέργεια η οποία δεν συγκρατείται, φουσκώνει και δημιουργεί αυτή τη φοβερή ροή η οποία δίνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτό κάνει μια φοβερή ρευστότητα. Οι εκλεπτήσει επίση, η παραμορφώσεις και οι στα δάχτυλα είναι λάθος, είναι δηλαδή παραμορφωμένα. Ξέρει να τα κάνει σωστά τα δάχτυλα, απλώς επειδή είναι όραμα το όραμα σε οδηγεί σε ένα είδο εξαίλωση. Ακυρώνει το σώμα σου και οδηγεί σε να γίνει κάτι άλλο. Να γίνει μια πιο λεπτή γραμμή που τείνει προ τον ουρανό που συμβολίζει την πραγματικότητα. Οπότε όλε αυτέ τι παραμορφώσει που δεν έγιναν αντιληπτέ στην εποχή του παρά μόνο από ένα μικρό και περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, γιατί η κοινωνία του, το λέω, αν θέλατε να με ρωτήσετε, ο ορίζοντα υποδοχή τον αποδέχτηκε. Ε, από, τους, από τον ορίζοντα υποδοχή η μισή, Μορφωμένοι άνθρωποι του Τολέδο εξασιάζονταν, θεωρούσαν ότι τέτοιο ζωγράφο δεν έχει ξαναγεννηθεί ποτέ και οι άλλοι εσεί δεν το καταλάβαιναν. Έλεγα αυτό δεν ξέρει να ζωγραφίζει. Και αυτό κράτησε μέχρι τι αρχέ του 20ου αιώνα. Αλλά αυτά που έχει το πράγμα είναι τα αριστούργήματα από τα αποτυχισμένα ρετάμπιλ. Ακαταργούνται εντελώ οι γραμμικέ ορθότητε. Δεν υπάρχει περίγραμμα. Είναι ένα πράγμα ρευστό το οποίο έρχεται και κοιλάει και πατάει σε <ΣΣ> ένα. Νέφος, το οποίο δεν έχει καθόλου αυτήν την αίσθηση της υλικότητας. Είναι και αυτό μια στροβιλιζόμενη αέρια μάζα. Κοιτάξτε τις, α, τις, ε, έτσι, τις πτώσεις και τις ανώσεις. Δηλαδή τη μία φτερούγα του αγγέλου που πέφτει προς τα κάτω και καρφώνεται προς τη γη, την άλλη φτερούγα του μαζεμένη και την άλλη φτερούγα που ανοίγει σαν βεντάλια, σαν και εξακτινίζεται... Προ όλε κατευθύνσεις. Οπότε έχει αυτά τα μαζέματα της φόρμας, τις εκτάσεις της φόρμας και τον τρόπο που μέσα εκεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται και υιοθετούν αυτήν την πνευματική εγρήγορση η οποία οδηγεί σε μια σε ένα συναισθηματικό στροβιλισμό. Και το άλλο έχει αυτά τα στοιχεία, μόνο που εδώ είναι πολύ πιο ισχυρό το στοιχείο τη ανώδου και της πτώση. Κοιτάξτε πως χρησιμοποιεί τη φιγούρα του πεσμένου στρατιώτη που λειτουργεί σαν δράση αντίδραση καθώς πέφτει αυτός εκτινάσεται ο Χριστός το πάνω. Δηλαδή, χρησιμοποιήμαστε να κοιτάξετε αυτό, αφού έχετε το δεισκομένο έτσι, στον κρόπο που έχω κάνει τώρα, φαίνεται στατικό αυτό. Είναι ένα σώμα στατικό. Μόλις το ανοίξουμε το πλάνο μας και πει όλο το από κάτω, χέρια που πέφτουν, πόδια που τεντώνονται, σώματα που καταραίωνε, και κυρίως ανοίγει προς τα πίσω. Είναι σαν το πύραυλο που καθώς πετάγεται προς τα πάνω, ανοίγει φυγόκεντρα οστική δύναμη και φεύγει προς τα πλάκια και προς τα κάτω και δημιουργέζει την μέση της ανήξωσης. Αυτό κάνει ακριβώς μέσα από τη σύνθεση ο κρέπος. Ορισμένα ενδύματα των στρατιωτών τα έχει κολλήσει πάνω στα σώματα για να φανεί η ικανότητά του να αποδίδει τη σωστά την ανατομική ιδιολογία την υποκείμενη, ενώ ορισμένα άλλα τα αφήνει να στροβιλίζονται σε να μην υπάρχει σώμα από πίσω. Και βέβαια το πράγμα έχει μια εκπληκτική σειρά από γκόνια από τα υπέροχα βασιλικά πορτρέτα εδώ, τα οποία τα αποδίδει ανάμεσα σε μια ακροβασία ανάμεσα στη συμπάθεια και την κριτική. Κοιτάξτε, πως είναι στο μετέχνιο εδώ, να γίνουνε να τα θαυμάσει ή να τα και Είναι ακριβώ ένα τέτοιο μετέχνιο. Και αν για μας σήμερα που είναι μια εποχή έκπτωση της Αριστοκρατίας, της Βασιλείας είναι λίγο πιο αυτονόητο αυτό το 1800 δεν είναι καθόλου ειδικά για έναν που είναι βασιλικό ζωγράφος οπότε έχω και εδώ αυτά τα φοβερά ποτρέτα μια εκπληκτική πινελιά ρευστή, δυνατή και πολύ ζωγραφική και η απεικόνιση κάποιων έτσι, προσωπικότητων που τις δείχνει βυθισμένες μέσα στις, στα αρνητικά στοιχεία μόνο τα παιδιά διασώζονται από την κριτική του ματιά και που επειδή είναι και ονοείδρικες σε αυτή η χώρα ε, απεικονίζει και τις ίδρικες που εξηφαίνονται από αυτό και βάζει και τον εαυτό του μέσα, δίπλα στη βασιλική οικογένεια να το ζωγραφίζει ως ένας άλλος Βελάσκεφ. Ε, ίσως τα δύο πιο ενδιαφέροντα έργα, έχει πάρα πολλά έργα ο Γκόγιας στο Πράττο οπότε δεν θα μείνουμε γιατί πρέπει να πάμε στο Πίσεν ε, η Δευτέρα Μαΐ και η Τρίτη Μαΐου είναι ίσως τα πιο, τα πιο ενδιαφέροντα, πάρα πολύ μεγάλα έργα, ενδιαφέροντα με την έννοια του ότι είναι τα πρώτα έργα στην ιστορία της τέχνης, αυτά που κάνει ο Βόγια, που λειτουργούν ε, καταγγελτικά απέναντι στον όλεδρο του πολέμου και στον παραλογισμό του. Έχει κάνει και μια σειρά από χαρακτικά πάρα πολύ ωραία. Είναι μια σειρά στο Πράγκο, έχουμε γεννήσει μια σειρά στην Εθνική Πινακοθήκη. Αν κάποτε ανοίξει, και αν κάποτε βρεθεί και αν κάποτε εκτεθούν, θα μπορέσουμε να τα δούμε. Έχουμε όμω μια σειρά χαρακτικών του Κόλια. Ε, και λέγεται Desastres de la Guerra, Οι καταστροφέ του πολέμου, όπου απεικονίζει ακριβώ όλη αυτή τη φρίκη του πολέμου. Ότι ένα πόλεμο δεν είναι καλό. Ούτε για τον νικημένο σε καμία περίπτωση, ούτε όμω και για τον νικητή. Γιατί βγάζει από πίσω του τα πιο κτηνώδη συναισθήματα του ανθρώπου και αν αυτά αφαιθούν να μπουν στην επιφάνεια, είναι κάτι ολέθριο για τον άνθρωπο. Ε, και εδώ αυτό βγάζει σε κάποιο βαθμό. Είναι η Δευτέρα Μαου και η Τρίτη Μαου. Η Δευτέρα Μαου είναι η εξέγερση του, των ανθρώπων τη Μαδρίτης ενάντια, είναι στη διάρκεια των Ναρπολεόντιων πολέμων. Οπότε έχω τη διάρκεια, την εξέγερση των κατοίκων τη Μαδρίτη. Ενάντια στα στρατεύματα του Ναπολέοντα, αυτό φέρει και από τη Μαυριτανού, ένα, ένα στρατεύμα Μαυριτανών, για αυτό βλέπετε αυτέ τι μορφέ, και την άλλη μέρα είναι η τιμωρία των εξειδικευμένων. 2 Μαου, 3 Μαου, δίπλα. Το οποίο έργο είναι ακριβώ, ε, στο οποίο έγιναν συλλήψει, συλλήφθηκαν όμω οι συλλήψει, δηλαδή άκρητα, συνελήφθησαν αθώοι, ένοχοι οι πάντες και εκτελέστηκαν. Οπότε. Εδώ έχω την το πρώτη σκηνή ας πούμε του έργου και εδώ έχω την τελευταία σκοτεινή και θλιβερή σκηνή του έργου όπου είναι ένα έργο η φετισμή της 3ης Μαΐου κοιτάξτε πάλι το σκοτάδι της Μαυρίτης το πρόσωπο των αθώων που εκτελούνται και την απουσία προσώπου στους εκτελεστές εδώ κοιτάξτε ότι αυτοί, αυτοί είναι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι βλέπουμε τα πρόσωπά τους, βλέπουμε τα συναισθήματά τους, βλέπουμε την αγωνία τους και βλέπουμε και την αίσθηση αδικίας γιατί η από αυτούς είναι αθώη. Συνελήφθησαν απλώς, δεν συμμετείχαν. Ενώ εκείνοι δεν είναι άνθρωποι, είναι, δεν έχουν πρόσωπο, είναι εκτελεστικές μηχανές ενός παράλογου τρόπου συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο. Οπότε έχω το πρόσωπο και το μη πρόσωπο. Το λευκό που κάνει όπου υποδηλώνει την αγνότητα και την αθωότητα, τη φωτίζει, κοιτάξτε ότι έχω μία λάμπα, γιατί γίνανε το βράδυ οι εκτελέσει αυτέ, έχω μία λάμπα, ένα φανό, ο οποίο φανός δουλεύει με το κίτρινο και το λευκό και αυτό ο φανός δίνει ένα φω που το κίτρινο και το λευκό του φανού και το κίτρινο και το λευκό του ανθρώπου που θα εκτελεστεί τώρα με τα Ψωμένα χέρια, ταυτίζονται μέσα από την έννοια αυτή τη φωτεινότητα ενώ το άλλο βυθίσεται στο σκοτάδι. Είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο με την έννοια του ότι είναι η πρώτη φορά που η τέχνη αντιμετωπίζει τη λειτουργία τη ω καταγγελική του παραλογισμού. Είχαν κάνει κριτικέ μέχρι τότε κάποια έννοια τέχνη, αλλά σε ένα πάρα πολύ έμεσο επίπεδο. Γι' αυτό και αυτό το έργο έγινε ένα από τα εμβλήματα μαζί με την κερλίδα του Κάσο. Όπου και η Κερνίκα έχει αντίστοιχε κοινέ, γιατί η Πικάσο την έχει δει του εκτελεσμού τη 3η Μαου και έχει δανειστεί όλα αυτά τα στοιχεία. Και στον Πικάσο και Κερνίκα υπάρχει η γυναικεία μορφή με τα υψωμένα χέρια, τα εναδίκο αυτά. Οπότε έχω ένα πολύ δυνατό έργο και εδώ του Πράντο. Και βέβαια είναι αποτυχισμένοι όλοι, το σύνολο που είδατε σόρδο, κάποια στιγμή που φαίνεται. Που φαίνεται στα αλήθεια, όχι οι κουφάθηκα που λέμε, που φαίνεται, δεν ακούει δηλαδή, ε, ε, απογοητεύεται, γιατί ξέρετε ότι πέρασε και αυτή τη διακύμανση στη σχέση με τα στα τέμπα του Ναπολέοντα. Δηλαδή, και αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ. Όταν ήρθε ο στρατό του Ναπολέοντα, η Ισπανία βρισκόταν σε μια κατάσταση μεσονικών προκαταλήψεων. Πριν κάνει τον de la Guerra, τι καταστροφέ του πολέμου δηλαδή, έχει κάνει αυτά με τι μάχες και με τον παραλογισμό. Οπό τα Σάββατα των Μαγισσών και όλα αυτά. Στηλιτεύοντα μια κοινωνία η οποία ζει ακόμα με τι μεσαιωνικέ προκαταλήψει. Να καίει μάγισσε. Στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει έρθει ο διαφωτισμό. Ο διαφωτισμό οδηγεί στην Γαλλική Επανάσταση. Και δυστυχώ η Γαλλική Επανάσταση οδηγεί σε, στην αυτοκρατορία του Ναπολέοντα. Αλλά ερχόμενα τα γαλλικά στρατεύματα να κατακτήσουν την Ισπανία. Φέρνουν μαζί του τι του διαφωτισμού. Οπότε μία μερίδα των Ισπανών είναι αρκετά ανεκτική για να μην σας πω υποθέτετε τα γαλλικά στρατεύματα με χαρά διότι αισθάνονται ότι δεν είναι τόσο αυστηρός ο εθνικός διαχωρισμός όσο ο διαχωρισμός που έχει να κάνει με το πνεύμα οπότε αισθάνονται ότι θα φέρουν μια καινούρια πιο λογική αντίληψη για τον κόσμο όταν έρχονται τα αναπολέον διαστρατεύματα και διορίζει αναπολέον τον αδερφό του εκεί η αντιβασιλέα κτλ. τα λοιπά λέγονται αυτοί είναι οι χειρότεροι από του άλλους. Τι διαθροντισμός, τι, τι βολταίρος, τι λουσό, τι αυτά που νομίζαμε ότι αυτοί φέρνουν την καινούργια αξιοπρέπεια του ανθρώπου αυτοί είναι οι χειρότεροι. Αυτοί εκτελούν εν ψυχρό. Τριντ Μαΐ. Οπότε βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη σχέση ανάμεσα σε αυτό που λέμε έτσι, και συντήρηση. Η, η, η πρόοδο τελικά αποδεικνύεται χειρότερη από τη συντηρητική συντήρηση, η πρόοδευτική πρόοδο είναι χειρότερη της συντηρητικής συντήρησης, οπότε, ξαφνικά βρίσκει σε μια σύμφθηση. Και λέει, τι, τι γίνεται εδώ. Οπότε, αυτή η διακύμανση που κοστίζει πάρα πολύ και κουφένεται κιόλα. απομονώνεται, έχει μια σειρά από γεγονότα και κλείνεται σε μια παράγκα, παράγκα, διόρφο είναι ωραιότατο, ε, την οποία την ονομάζουμε Κουίνταντερ Σόρδο, το σπίτι του κουφού, α το πούμε σε ιέχτερη μετάφραση, Σόρδο, και ε, ε, ε, εκεί ζωγραφείς αυτή τη μαύρη ζωγραφική. Τι είναι, εντελώς, μόνο με την ε, Λοκάντα η μια γυρέχεια εκεί, για να τον εφροντίζει, δεν θέλει να δει κανένανε, ο βασιλικό ζωγράφος τη Σαββίλης, ο ζωγράφο των κοσμικών σαλονιών, δεν θέλει να δει κανένανε. Θέλει να απομονωθεί από τον κόσμο που τον έχει απογοητεύσει. Και κάνει μια σειρά από έργα τα οποία είναι συγκλονιστικά, πολύ σκοτεινά όμω, ε, και τα οποία έμειναν εκεί στην Κούλια Τεσσόδο, κάποια στιγμή αυτοί άρχισαν αυτά να αρθείρονται, αποτυχίστηκαν και βρίσκονται πλέον στο πράτο ένα από αυτά είναι αυτό που βλέπετε τόση ώρα, ο χρόνο που τρώει τα παιδιά του. Φρικτό δηλαδή. Το, το απεικονίζει, και άλλοι το έχουν ιδρυογραφήσει αυτό, ο χρόνο που τρώει τα παιδιά του, αλλά κανένα με τέτοια ομότητα. Ότι όταν μια πατρίδα τρώει τα παιδιά τη είναι απάνθρωπο, είναι ομό, είναι κανιβαλικό. Κανένας δεν μας το είχε πει με τόσο τρομακτικό τρόπο να το συνειδητοποιήσουμε. Το κάνανε πολύ γραφικό. Ε, τάξη, για την πατρίδα. Τρώει τα παιδιά. Ε, κανένας δεν είχε πει, είναι κανιβαλισμός αυτό, όταν ένα, ένας γονιός τρώει τα παιδιά. Και η πινελιά του είναι σχεδόν εξπερισιονιστική. Οπότε κάνει μια σειρά από τρομακτικά έργα όπου αναβιώνουν όλες αυτές οι, οι μάγισσες που αιουρούνται και περίπταται και κλώθουν τη μοίρα. Αυτές είναι οι, οι, οι, οι τρεις μοίρε που κλώθουν ταυτόχρονα τη μοίρα των ανθρώπων, αιουρούμενοι πάνω από τις σκοτεινές κοιλάδες της Ισπανίας και οδηγώντα σε αυτή την καταστροφή. Φεύγω από τον Πράγντορ γιατί θα πρέπει να πάμε στο τίσσερα απέναντι. Πήραμε μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα όμω του <coughs> <coughs> ε, μουσείου. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτά τα μουσεία είναι αχανή ε, και έχουν τόσα πολλά αριστοργήματα που δεν ξέρει να αποτοδείξει. Ε, λέγαμε και την άλλη φορά με την Ελένη ότι δεν είναι δυνατόν. Έχει 17.000 έργα. Κάνουμε μια επιλογή να πάρουμε μια αίσθηση και από την κομψότητα ενός Ιταλού Μανιεριστή και από το χρώμα ενός Βενετσιάνου και από την ομότητα ενός ε, Γκόγια. Στο Τίσεν υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή η οποία καλύπτει, καλύπτει ένα έμπρος από το 13ο μέχρι το 20ο αιώνα. Μερικά είναι ένα διάφορα αν μας επιτρέπεται αυτό να το πούμε. Μερικά όμως έργα είναι αριστολήματα. Αριστολήματα πραγματικά όμως. Η συλλογή. Αυτό είναι η εισαγωγή. Είμαστε πάντα στη Μαδρίτη. Ε, βλέπουμε αυτά τα μουσεία. Πάμε τώρα απέναντι, Εδώ λέει το Πράδο είναι εκεί. Μουζέο δελ πράδο, εκείνο. Το Κόρτες και το Τίσεν είναι το κόκκινο. Απολύο όμορφο κτίριο. Τίσεν πορνεμίσα. Ε, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτά γιατί φύγαμε από το αυτό Οπότε απλώς ε, το, άρχισε τη συλλογή ο Χάινριχ Τίσεν. Παντρεύτηκε εδώ την βαρονέσα Μαργκίν Μπορνεμίσα Ντεκασόν την Διπερφάλβα, δεξιά. Και ο γιος του, ο Χάν Χάινριχ, Άγγλος Καμπορ βαρόνος Τίσεν Μπορνεμίσα κτλ. Παντρεύτηκε τη Μαρία Ντελκάμερ Ροζάριο. Γι' αυτό και βρίσκεται και η συλλογή. Δεν είναι Ισπανό ο άνθρωπος, είναι Γερμανοελβετός η οικογένεια. Βιομηχανία χάλιβα σε όλη την Ευρώπη, πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη από τι αρχέ του αιώνα. Πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια μέσα από τι βιομηχανικέ αυτές απεικονίσει. Και αυτό η πέμπτη του γυναίκα, γιατί ήταν και γυναικά, και ήταν όλες ωραίε. Η πέμπτη του γυναίκα είναι Ισπανίδα και κάποια στιγμή όταν κάνει μια. Τα έχει στο Λουγκάνου όλα. Εκεί μένει, στο Λουγκάνου, έχει έναν πήκο στο Λουγκάνου, σούπερ. Και κάποια στιγμή. Δεν φορά να φτάσει στη συλλογή και θέλει να κάνει μια επέκταση. Καλεί του πιο σημαντικού αρχιτέκτονε του κόσμου, του κάνουν κάποια κατανοητικά σχέδια για την επέκταση του πύργου για να γίνει το μουσείο να ανοίξει προ τον κόσμο. Και η κυβέρνηση του Λουγκάνου λέει όχι, τον μπλοκάρουμε διότι οι πολιοδομικέ αυτέ και εμεί στην πολιοδομία θέλουμε καλύτερο, καλύτερο αυτό. Και αυτό που μα έδωσε δεν είναι αρκετό και τον μπλοκάρουμε γιατί δεν είναι νόμιμο. Η γνωστή ιστορία, και σου λέει ο άνθρωπο, αφού η κοπέλα μου το κοριτσάκι θέλει να πάει στην πατρίδα τη, δεν αντιδρυνόμαστε στην Ισπανική κυβέρνηση. Η Ισπανική κυβέρνηση του δίνει ένα σούπερ κτίριο, το οποίο βρίσκεται στο Πασέδο Κράδο, από τα πολύ όμορφα που είχε, μέχρι και ο Λίστ είχε παίξει εκεί μουσική, ιστορικό κτίριο, ε, και αυτό γίνεται το οποίο της μπορεί Με ένα διακανονισμό που δεν μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τώρα το οικονομικό, πώ γίνονται οι με το κράτο κτλ. Πάντω είναι. Πλέον δημόσιο μουσείο. Τα περισσότερα έργα ανήκουν στην οικογένεια της Εμπορνεμίσσα. Πέθανε ο Χέντρικ, η Μαρία Τερκάρμενζή, και είναι και πολύ δραστήρια. Έχει ανήκει και ένα <σ <σ <σ <θυμάλαια> μουσείο, πάνε στη μουσείο, άμα δεν απαντήσω στη έχει ένα πολύ ωραίο μουσιάκι της Εμπορνεμίσσα με το υπόλοιπο της συλλογής. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτά. Απλώς για να ξέρετε πώ χτίζεται μια συλλογή, γιατί είπαμε για το πράγμα ότι ήταν οι βασιλικέ συλλογέ. Ενώ εδώ είναι μια ιδιωτική συλλογή, η οποία κάποια στιγμή τη δεκαετία του 70 ήταν η, με... η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στον κόσμο. Η πρώτη είναι τη βασίλισσα Αγγλίας. Το Windsor έχει μια καταπληκτική συλλογή. Αλλά δεν θεωρείται κρατικό. Ανήκει στη βασιλική οικογένεια τη Αγγλίας. Έχει Λεωνάρντους, έχει τα πάρει. Οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη ας το πούμε, ιδιωτική συλλογή στον κόσμο, η Winsor Collection, η βασίλισσας της Αγγλίας. Η δεύτερη μεγαλύτερη ήταν τον Τίσιαν Πορνεμίσσα. Οπότε πρόκειται για ένα καταπληκτικό πράγμα, το οποίο ευτυχώς εμποδόθηκαν όλες οι κινήσει και έγινε πλέον εθνικό μουσείο. Αυτό. Το ένα κτίριο, μετά χτίσανε οι άνθρωποι και δίπλα να στεγάσουν κι άλλο στο μοντέρνο, γίνονται εκδηλώσει. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο χώρο και έχει απλά αριστουργήματα. Ένα από τα πρώτα αριστουργήματα, το πάβει χρονολογικά, είναι η σχολή τη Ιένα, που δεν έχουμε δει καθόλου τη σχολή τη Ιένα. Αυτό είναι την ίδια εποχή με τον Τζότο. Ο Τζότο στη Πάρτοβα, <coughs> στην Φιλοριντία, κάνει τι του, αλλά η υπόλοιπη Ιταλία και ειδικά η Ιένα δουλεύει με τη αυτή τη μαγέρα Βυζαντίνα, χρυσό φόντο, τα βουνά όπως τα έχουμε δει. Κάτσε να κάνω μια μεγέθυνση. Τα βυζαντινά βουνά, ο βυζαντινό τρόπο απεικόνηση, η ανάστροφη προοπτική. Τα οποία απλά διατηρούν όλα τα χαρακτηριστικά τη μαγέρα Βυζαντίνα, αλλά με κάποιο τρόπο εξανθρωπίζονται και τα συναισθήματα αρχίζουν να γίνονται περισσότερο ορατά. Έχει έναν εκπληκτικό συνδυασμό τη κομψότητα και τη χάρη. Τη του International Gothic του, του κομψού αγγλικού ήχου του 1300, και τη Αναγέννηση που θα έρθει 100 χρόνια μετά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ όμορφο έργο του Χριστό και τη Σαμαρίτιδα. Στη Βηγναμία αίθουσα έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο δίπτυχο του Βανάικ, μικρό, 35 εκατοστάλμανο και όλο το ύψο του. Προφανώ ήταν το, τα δύο κλειστά πανό ενό τριπτίχου που άνοιγε, δεν έχει σωθεί το υπόλοιπο, αλλά έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ένα καταπληκτικό τρόπο, ξέρετε, υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα στην πρωτοκαθεδρία τη ζωγραφική και τη Ο γλύπτη έλεγε, εκείνα τα χρόνια, ο γλύπτη έλεγε εγώ φτιάχνω μία τρισδιάστατη μορφή, απτή και αληθινή, η κριτική είναι πιο δυνατή από τη ζωγραφική. Και εσύ, ζωγράφε, τι κάνει, αυτό που λέει ο κλάδο, μια τρισδιαστατη μορφη απτη και αληθινη η κριτικη ειναι πιο δυνατη απο την ζωγραφικη και εσυ ζωγραφε τι κανει αυτο που λεει ο κλαδο μια ψευδεστηση Μου δίνει μία επιφάνεια και θε να με πείσει ότι πρόκειται για αληθινό. Δεν είναι αληθινό, όπω είναι το άραγμά μου. Ο ζωγράφο απ' την άλλη έλεγε, ναι, αλλά εγώ μπορώ να ξεκινήσω από το τίποτα από ένα άγιο κομμάτι και να πλάσω έναν ολόκληρο κόσμο όπως τον θέλω εγώ. Και εδώ έχω ένα είδος απάντησης του Βανάι που ήτανε ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος απέναντι σε αυτό το δίλημα περιπρωτοκαθεδρίας ο οποίος ζωγραφίζει πάνω σε ένα ε, ξύλο, ένα ξύλινο πανέλο με έναν Εντελώ σε τρόπο και με γκριζάει, δεν βάζει χρώμα για να μου δώσει αυτή την αίσθηση λυτικής. Όχι μόνο μπορώ να σου δώσω την αίσθηση του τρισδιάστατου, αλλά μπορώ να μιμηθώ και αυτό που κάνεις εσύ, που εσύ δεν μπορεί να το κάνεις. Χαριτολογούμε τώρα, αλλά έχει βάση όλο αυτό, σε αυτό το επίπεδο κινείται και είναι εκπληκτικό ο τρόπο με τον οποίο το αποδίδει. Διότι είναι επίπεδο... Το έργο μικρό, κομψό, με υπέροχες λεπτομέρειες, από τη μία ο Αρχάγγελος, από την άλλη η Παναγία και αποδίδεται με έναν εκδητικό τρόπο. Θα έλεγες ότι είναι ανάγκληφο, ναι, μα είναι μάστορο. Και είχε και τη συνήθεια να βάζει τις επιγραφές ζωγραφισμένες, σαν να είναι σκαλυσμένες. Ένα πάρα πολύ όμορφο έργο και πολύ ιδιαίτερο, τέτοια σύνθεση δεν έχουμε ξαναδεί, είναι αυτό του Πέτρους Κρίστους, ένα ριστούργημα από το Τίσεν, Λίγο μετά από το Βανάικ, είμαστε πάλι την εποχή του Πιέροντελα Φραντσέσκα, αντίστοιχα, στην Ιταλία, το οποίο απεικονίζει την παρθένο του ξυρού δέντρου. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο έργο συμπυκνωμένων συμβολισμών, το οποίο έχει να κάνει με το, το δέντρο της γνώσης, το δέντρο της ζωής, την πτώση, την τιμωρία και τη γέννηση ως αναγέννηση. Οπότε έχω ένα μαύρο φόντο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ένα ξερό δέντρο. Το ξερό δέντρο αναφέρεται στο δέντρο του παραδείσου, στην έννοια της γύμνιας, του χειμώνα, της πτώσης, της απώλειας του θανάτου. Έχει το δέντρο μέσω της γεύσης του καρπού, του οποίου ο άνθρωπος έχασε την αθανασία του και έγινε αυτό που έγινε. Οπότε έχουμε μια τέτοια αναφορά. Πάνω σε αυτό το δέντρο, το οποίο έχει αυτά τα αλφα, 15 άλφα σαν κρεμασμένα φαναράκια, θα, θα δούμε αυτά σε λίγο, εμφανίζεται αυτό το καταπιτικό κόκκινο, καδμίο, μπορφυρό, με το πράσινο και το μπλε, μιας ε, βρεφοκρατούσας παναγία, της οποίας ο Χριστός, το Βρέφος, κρατάει στο ένα χέρι το σταυρό και στο άλλο χέρι τη σφαίρα του κόσμου, εδώ. Κυρίαρχος Μούντι, άρα έχω την ανατροπή της ξηρασίας και του θανάτου μέσα από τη γέννηση μια καινούριας ελπίδας η οποία θα έρθει να ξαναδώσει στον άνθρωπο τη πιθανότητα να βρει το νόημα που έχει χάσει. Ε, οι συμβολισμοί, τα άνθα που είναι από το, από το άθε Μαρία γιατί ξέρετε, μην κοιτάνε εμεί που έχουμε από Μακεβή, ο πιστός τη εποχή, όλο αυτό το κάνει σαν ένα τρανς διαλογισμού βρίσκεται εκεί και αυτό το άπερμα φύλλα, ο, ο, ο ήχος αυτού του Άλφα που αρχίζει μία επίκλυση είναι ένας ήχος ο οποίος τον απορροφά και βυθίζεται σε ένα ταξίδι μιας μετάβασης σε μία πιο πνευματική αναζήτηση. Οπότε από αυτά τα Άλφα που έρχονται, τα 15 κρεμασμένα Άλφα που φαίνγουνε σαν κινέζικα φαναράκια στην Ερημινιά και την Μαυρήνα του το οποίο ο άνθρωπο είναι καταδικασμένο, υποδεινώνουν ακριβώ τη μέφεξή του σε μια τέτοια τελετουργική σχεδόν διαδικασία. Ο τρόπο με τον οποίο. είναι 15, γιατί 15. Ε, τι γράφω εκεί, Α, ότι αυτό ήταν και το έμβλημα τη αδελφότητα τη Παναγίας του Ξηρού Δέντρου, στο οποίο ανήκε ο Πέτρο Κρήστου και η γυναίκα του, και ανήκε και ο Φίλιππος ο Ραίο, ο Δούκα τη Βουργουνδία. Αυτά είναι στην αυλή τη Βουργουνδία που γίνονται. το ε, εκεί σήμερα. Είναι η, η αυλή τη Ο Φίλιππος ο Ραίο, ο Δούκα είναι μέλο αδελφότητος τη Παναγία του Ξηρού δέντρου Οπότε είναι ένα θέμα που για αυτού έχει πάρα πολλά κοινά. Ε, αντιλεί την έμπνευσή του από το βιβλίο του Ιεζεκείλ, στο οποίο η, η, η Παναγία περιγράφεται ω η Νέα Έβα η Εύα που οδήγησε στην πτώση και η Παναγία που έρχεται αντίστροφα να οδηγήσει στην αιπίδα της ανατροπής της πτώσης. Τα 15 φαναράκια με το Άβε Μαρία είναι οι 15 χάντρε που έχει το Ροζάριο που είναι το στοιχείο του διαλογισμού. Το κανονικό Ροζάριο έχει 15 σαν το κομποσχήι το δικό μας αλλά είναι πιο αυστηρό το τυπικό του έχει 15 χάντρε τις οποίες χάντρε αλλάξει τη μία μετά την άλλη και οδηγήσει σε μία πνευματική κατάκτηση. Άρα τα 15 φαναράκια Αναφέρονται στου 15 χάντρε που έχει το Ροζάριο τα οποία είναι στάδια και βήματα πνευματική ανόνηση. <Συκλή> Θέλω να σα πω ότι εκτό από ένα ωραίο έργο που βλέπουμε, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοποριακό στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει κάτι παρόμοιο και το αποδίδει ο Πέτρο Κρίση με πολύ ωραίο τρόπο, υπάρχει και ένα πάρα πολύ πυκνό συμβολισμό σε όλα αυτά τα έργα από τη Φλάνδρα του 15ου αιώνα, ο οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα άλλο αριστούργημα τη αναγεννησιακή τέχνη είναι το πορτρέντο τη Τζοβάνα Τροναμπουόνη. Ένα πραγματικό αριστούργημα. Ε, είναι γύρω στο 1490 φτιαγμένο, είναι ντομένοι το κεντρικό είναι αυτό που σα έλεγα πριν για την σαφήνεια και την καθαρότητα τη γραμμή. Τα πορτρέντα τη πρώτη αναγέννηση είναι προφίλ, δεν είναι μετοπικά ακόμα, θα πούμε γιατί, και είναι ένα πραγματικό αριστούργημα κομψότητο και χάρη αυτό. Λάμπη στην αίθουσα που βρίσκεται στην οποία η Κάρμεν της αυτό το διδάψει όλο το σωμό του ωκεάνου το, Σολομού ένα πάρα πολύ ωραίο σωμό όλο το κτίριο εσωτερικά ε, και στην αίθουσα που βρίσκεται πάνω βλέπετε ότι προβάλλεται είναι μεγαλύτερου μεγέθου και τραβάει τα βλέμματα και είναι πραγματικά σε μαγνητίζει ποτρέει τη της Τζοβάνα Τορναμπώνη, <laughs> Αλπίτσι ήταν πριν γίνει η Τορναμπώνη και αυτή η μεγά Έτιο. Πρόκειται λοιπόν για ένα αριστούργημα έτσι καθαρότητας γραμμής το οποίο αποδίδει και με ένα καταπληκτικό τρόπο αυτά τα χαρακτηριστικά της ε, ε, ζωγραφική της πρόεδρης αναγέννησης Βάζω κάτι σχετικό τη Shirley Ramsey βάζω αυτή η Πεσιλαού το γίνεται και τραγουδάει. Έχει πολύ ωραία και πολύ ωραία μοσυχία κάνει και εδώ έχει πάρει μια σειρά από αναγέννησιακές μοσυχές. Από τις σπανούς Το βάζω εδώ από το Ένα από τα χαρακτηριστικά της αναγέννησης, θα τα πούμε πιο αναλυτικά την επόμενη φορά θα πάμε στο Ουφίτσι την άλλη Τρίτη που είναι πιο... Μια φασίμα στην αναγέννηση, εκεί θα πούμε κάποια γενικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η έννοια τη ανάδυση του υποκειμένου. Μέχρι την αναγέννηση δεν υπάρχει η έννοια του υποκειμένου. Θα πείτε καλά, οι άνθρωποι δεν είναι. είναι άνθρωποι, είναι προσωπικότητες, αλλά δεν είναι υποκείμενα. Δεν, δεν διανοούνται να διαφοροποιηθούν οι επιλογέ του ή η βούλησή του ποτέ τόσο μακριά από τον, τον κοινό νου. Ή τι κοινέ πεπιθήσει τη εποχή. Αυτό συμβαίνει διότι το σύστημα δεν είναι τόσο φιλοσοφικό, είναι πιο φιλοσοφική απόρρεια ενό οικονομικού έτσι, μοντέλου. Στη πιο Ευρώπη τα συστήματα είναι κλειστά. Δεν, δεν υπάρχει η έννοια τη πόλη καταρχά. Θα δούμε την άλλη φορά ότι ένα των χαρτιτιτσιών σαν να γίνει σε δημιουργία πόλεων. Θα πω ότι και καλά, πόλει δεν υπήρχαν και, και πριν. Όχι, οι πόλη ήταν οι έδρε των γεμόνων. Δεν ήταν πόλεις με την έννοια τη διακίνηση ελεύθερου εμπορίου, Όπως θα γίνει η Φλωριντία το 1400 ή όπω μόνο η οπως μονο η ήταν στα χρόνια του Μεσαίωνα. Ε, ούτε κάνει την αιτία με αυτή την έννοια τη πόλη. Ε, ήταν πάρα πολύ αυστηρό ο καθορισμό τη θέση και τη κίνηση των ανθρώπων στη Θεοδεκική Ευρώπη. Οπότε εκεί δεν μπορούσε ποτέ να, να βγάλει τον εαυτό σου έξω από ένα σύστημα και να τον δει, άρα δεν υπήρχε η έννοια του υποκειμένου και ούτε έχω πορτρέτα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Οπότε ένα από τα χαρακτηριστικά τη Αναγέννηση είναι ότι εμφανίζεται η έννοια του υποκειμένου. Ω άτομο κάποιο μπορεί να υπάρξει ακόμα και όταν αποδεσμευτεί από το γεωγραφικό ή κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μέχρι τότε ανήκες. Πριν στο Μεσαίωνα δεν μπορούσε να υπάρξει ανέφερε. Αν πήγαινε στο άλλο Θεό γιατί αισθανόταν ότι καταπιέζομαι εδώ, θα τον επέστρεφαν ή θα τον σκότωναν. Δεν, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Οπότε εδώ έχω πλέον μια ελεύθερη διακίνηση. Εξού και η ανάπτυξη μια πιο ελεύθερη οικονομία, η ανάπτυξη των πόλεων, η ανάπτυξη των τεχνών. Όλα αυτά θα τα πούμε την άλλη φορά που θα επικεντρωθούμε λίγο στην αναγέννηση που έχει πολύ ενδιαφέρον, με αφορμή το Φίτσι. Εδώ με ενδιαφέρει μόνο η έννοια τη ανάδειξη του υποκειμένου. Τα νομίσματα και τα μετάλλια του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, δεν απεικόνιζαν. Απεικόνιζαν εμβλήματα. Signs and symbols. Όχι όχι πορτρέτα, όχι πρόσωπα. Όταν αρχίζουν οι ανασκαφές και, βγα... και βγαίνουν το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα, γιατί μέχρι τότε έβρισκαν αρχαία αγάλματα στα χωράφια τους, αλλά δεν είχαν για αυτού ούτε συναισθηματική ούτε οικονομική ούτε κοινωνική αξία, και τα πήγαιναν στην Αυστοκάμενο για γυψοποίηση. Ε... Και τα νομίσματα τα έρχιναν για να τα λιώσουν για να κάνουν κάτι άλλο, αν ήταν ανασημένια ή κυρσά. Τώρα τα συλλέβουν και τα παρατηρούν. Βγάζουν λοιπόν τα αρχαία νομίσματα και βλέπουν ότι στα αρχαία νομίσματα εδώ υπάρχει η έννοια του ατόμου και επειδή μέσα του αισθάνονται ότι εγώ πλέον είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Και θέλω να απεικονιστώ, θέλω, θέλω να δω την εικόνα μου. Θέλω να δω και βλέπουν ότι κάποιοι άλλοι στα αρχαία χρόνια που ήταν πάλι η έννοια του υποκειμένου στην Ελλάδα, στη Ρώμη, απεικόνιζαν το πορτρέτο παίρνουν το μοντέλο της απεικόνησης, του προφίλ, που είναι στα νομίσματα. Στα νομίσματα είναι πάντα προφίλ για να φαίνεται η κατατομή. Οπότε παίρνουν το μοντέλο και όλα τα πρώτα πορτρέτα της αναγέννησης είναι προφίλ επηρεασμένα από τα νομίσματα που βρίσκανε τα αρχαία, που ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν ότι α, απεικονίζεται το πρόσωπο και το διαφορετικό πρόσωπο. Θέλω κι εγώ που αισθάνομαι τώρα υποκείμενο. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις απεικονίσεις των αρχαίων νομισμάτων, αρχίζουν και φτιάχνουν τα δικά τους νομίσματα και κυρίως τα δικά τους μετάλλια. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο που είναι στην, στην εθνική Πινακοδίκτηση του Άσοκτον, που είναι η Τζοβάνα Τροναμπούνη. Όταν παντρεύτηκε τον Τροναμπούνη, ως αναμνηστικό... Κάνουν ένα μετάλλιο, το οποίο το φόραγε ενίωτε ως μεταλλιόν, που από τη μία πλευρά είχε τις τρεις κάρτες δεξιά, και από την άλλη πλευρά είχε τη, σε κατατομή απεικόνηση της Τζοβάνα. Οπότε, αυτό το έργο που βλέπουμε, το υπέροχο, της Τζοβάνα Τορναμπούνη, είναι αντίστοιχο με το μετάλλιο που είναι επηρεασμένο από τα αρχαία νομίσματα, που εμφανίζονται σαν ανάγκη, τα πορτρέτα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς αιώνες επειδή ακριβώ εμφανίζεται πάλι η έννοια του ατόμου, του υποκειμένου, της προσωπικότητας που αξίζει, που επιβιώνει, που μπορεί να υπερβεί κοινωνικές τάξεις και γεωγραφικές, γεωγραφικούς εκλογισμού. Οπότε <σχεδίαια> αυτό... <σχεδίαια> πώς? <σχεδίαια> Στην εθνική πινακοθήκη της Οάστολκητων. <σχεδίαια> ναι, αλλά αυτά συνήθω δεν τα βλέπεις. Έχει τόσο ωραία η εθνική πυνακοθήτια, αν πάμε σε αυτή την περιήγηση, που σιγά αν πάμε στα μετάλλια. Ε, μα έχει κάτι γκρέκο, έχει κάτι τι. Αλλά είναι ωραίο σαν ότι παράδυση, να δείτε ότι οι προφίλ απεικονίσεις αποδίδονται με αυτό. Πέρα από όλα αυτά, είναι κομψή, είναι, είναι πνευματική. Κοιτάξτε, έχει λεφτά και όταν πατρέφεται του τωρναμόνι, πολλαπλασιάστηκαν αυτά τα κρίματα, άρα έχει τα ωραιότερα υφάγματα που μπορεί να έχει μια γυναίκα εκεί την περίοδο. <Κι> έχει κοσμήματα με δράκους, με περίτεχνες με αδεσίματα, με ρουμπίνια, με διαμάντια, με ό,τι φανταστείτε εδώ, αλλά μην νομίζετε ότι είναι καμία νεόπλουτη, είναι μια αγνή και πνευματική κοπέλα που γράφει ποίηση και έχει αναζητήσει τέτοιε, προσεύχεται, διαβάζει, και κάνει προσευχή με το Ροζάριο, άρα έχω τι δύο όψει μια προσωπικότητα, την Τζοβάν Ατροναμπόνη, την όψη τη κοσμική κυρία που φοράει τα ωραιότερα ρούχα και κοσμήματα τη εποχή τη, και την όψη τη ταπεινή πνευματική υπόσταση που προσεύχεται, διαβάζει και γράφει ποιήση. Άρα είναι ένα ποτρέτο που μου δείχνει πράγματα μέσα από την πάρα πολύ κομψή αυτή γραμμή του τρόπου με τον οποίο το αποδίδει ο Γκυρλαντάριο γκριζάρει το background, πετάει τα πορτοκαλιά, τα κροκί, τα κόκκινα με αντιστοίξεις του λευκού και του μαύρου, ρίχνει ένα φως να πέσει πάνω στις αντάβιες και στα κεντήματα, στις αντάβιες στον, από τις μπούκλες και στα κεντήματα από τα ρούχα και δημιουργεί μια εικόνα ε, κομψή, στατική και νεοπλατωνική. Η εποχή 1489 είναι η εποχή που ανθεί ο μαρσίδιος ο νεοπλατωνισμός που ο εμπλατονιμός λέει τι, λέει ότι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα αποσπεράσεις και να φτάσεις ή να τίνεις έστω προς τον κόσμο των ιδεών, προς κάτι πιο πνευματικό. Μπορεί να είναι κούχλα η Τζοβάνα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί να είναι ένα του κυρίου Τονναμπούονι ή του κυρίου Αλπίτσι είναι μια προσωπικότητα πνευματική και αυτό το έχει κατακτήσει μέσα από μια διαδρομή. Θέλω να σας πω ότι εδώ ενσωματώνει, δεν είναι απλά ότι ο Γιρλαντάιο είχε ικανότητα και έκανε ένα ωραίο ποντρέτο, ενσωματώνεται όλο ο προβληματισμό μια ολόκληρης εποχή στον τρόπο με τον οποίο θα απεικονίσει τον ίδιο της τον εαυτό. Στην γραφισμένη επιγραφή γράφει στα λατινικά αν η τέχνη μπορούσε να αναπαραστήσει την ηθική συμπεριφορά και την ποιότητα του χαρακτήρα, δεν θα υπήρχε ο πίνακα στη γη. Και απαντάει σε ένα άλλο ερώτημα που είναι κέριο εκείνη την εποχή. Διότι ο ζωγράφο θεωρείται ακόμα χειρόνακτα. Δεν έχει, δεν ανήκει σε συντεχνίε όπω οι μπαλωματίδε και τσακάριδε. Γιατί ένα άνθρωπο που δεν κάνει πνευματική εργασία. Δουλεύει με τα χέρια του, ανακατεύει χρώματα, την πινέλα. Άρα δεν έχει ακόμα κοινωνική αποδοχή και υπόλοιψη, όπως ένας ποιητή, ένας μαθηματικός, ένας φιλόσοφος που ασχολείται με πιο αφηλημένες έννοιες. Και σιγά σιγά οι ζωγράφοι απαντάνε ότι δεν είμαστε χειρόνακτες, διαπραγματευόμαστε την οικονοποίηση... Πνευματικών καταστάσεων. Οπότε ο Τιγκλαντάιο, έχοντα επίγνωση και τη ικανότητά του αλλά και του τρόπου με τον οποίο υλοποιεί όλα αυτά που σα έλεγα πριν, γράφει αυτό. Αν η τέχνη μπορούσε να παραστήσει τη ηθική συμπεριφορά και την ποιότητα του χαρακτήρα, δεν θα υπήρχε ομορφωτοποίηση. Να καστική. Σημείωση. Και βλέπει ότι εγώ έχω την ικανότητα να τον κάνω να την αντιπαραστήσει την ομορφιά και την ηθική συμπεριφορά. Οπότε δίνει καχόμενος κατά κάποιο τρόπο εμέσως, μία απάντηση στο ότι όχι η ζωγραφική δεν είναι για τις συντεχνίες των τσαγκάριδων, είναι κάτι πάρα πολύ παραπάνω από αυτό. Ε, το Disson έχει ένα-δύο πολύ ωραίου, τέσσερι έχει μάλλον, τέσσερι ο Ντίρελ. Εμεί θα σταθούμε σε αυτό που είναι πολύ ωραίο έργο του Dürer, Ο Χριστό Ανάμεσα στου Σοφού. Ένα έργο 1506 που είναι η χρονιά που κάνει το ταξίδι στη Βενετία, κάνει δύο ταξίδια στην Ιταλία ο Dürer. Ο Dürer είναι ο αντίστοιχο Λεωνάρδο Νταμίνσκι που βολεύει. Ασχολείται με την προοπτική, ασχολείται με τα πάντα, κάνει χαρακτικά κάνει αυτά, και κάνει δύο ταξίδια στην Ιταλία και αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και πολύ δυνατά έργα. Ε, διότι απεικονίζει τον δωδεκαετή Ιησού ε, ανάμεσα στους σοφούς ραβίνους, αλλά ουσιαστικά είναι μια μελέτη προσωπογραφιών Κοιτάξτε την αποστασιοποίηση του νεαρού Χριστού από την ε, απεικόνιση των υπολείπων έξι μορφών. Οι έξι μορφές. Απεικονίζουν τι έξι συμπεριφορέ με τι οποίε η κυρίαρχη ιδεολογία τη κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει τι πνευματικέ αναζητήσει του ατόμου. Τη μία με ειρωνία. Μπα, θα κάνει διαλογισμό. Την άλλη επιθετικά. Μα, αλλά και εσύ είναι αυτέ που πα την πληρώνει για να κάνει. Την άλλη ηρωνικά. Την άλλη με έκπληξη. Μπα, τα κατάφερε και βρήκε στην εσωτερική σου ισορροπία μέσα στην πνευματική αναζήτηση. Δεν το πιστεύω. Οπότε έχω έξι σοφού που οικονοποιούν έξι διαφορετικές συμπεριφορές από τη στάση τους απέναντι στην πνευματική αναζήτηση. Πονηρή, καχύποπτη, μοχθηρή και όλο αυτό να περιβάλλει το Χριστό. Το παιγνίδι με τα μάτια και τα βλέμματα και τα πρόσωπα περνάει μετά στο παιγνίδι με τα χέρια. Τα χέρια εδώ μέσα... Ο, ο Ντίουερ δουλεύει πάρα πολύ τα χέρια, τη γλώσσα των παιδιών και δουλεύει πάρα πολύ αυτή την παντομίμα όπου και τα αντίστοιχα χέρια υποδηλώνουν τέτοια στοιχεία. Πάμε λίγο κοντά να το δούμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πειρασμένο από δύο, και από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι που είδε στην Ιταλία ο Ντίουερ και έκανε αυτές τις grotesque φιγούρες σαν και από τον... την Βενετία πάρα πολύ. Έχει δει Βενεσιάνο, έχει δει Μπελίνη και έχει δει και Τζορτζόνε. Τησιανό δεν ξέρω αν έχει δει γιατί ήταν νέο ο Τησιανό ακόμα. Αλλά έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Βενεσιάνικο χρωματισμό, πάρα πολύ ωραία σύνθεση και ένα εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται όλα αυτά τα, τα επιμέρου στοιχεία τη εικόνα. Και βέβαια μα το στο σχέδιο, έτσι, γιατί είναι Ντύρερ και έχει πάρα πολύ δυνατό σχέδιο. Μια ε, και λέμε για σχέδιο, έκανε εκπληκτικά σχέδια ο για όλα αυτά. Τα σχέδια δηλαδή αυτό. Αυτό είναι ένα σχέδιο για το συγκεκριμένο έργο. Στο έργο έχει υποχωρήσει το σχέδιο για να δώσει την έκφραση στο χρώμα. Αλλά έχουμε σχέδια από το συγκεκριμένο έργο. Ε, και μια και είμαστε στην Αθήνα για να τα συνδέουμε λίγο όλα, μπορεί να είμαστε μέσα στο Τίσεν τώρα και να βλέπουμε αυτό, αλλά την παράλληλη φορά θα πάμε στη Βιέννη και θα δούμε στην Αλμπερτίνα εκείνα τα χέρια της Οδού Πειραιός 20, από το γράφιτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα αναφερθούμε εκεί αρκετά αναλυτικά στα χέρια του Ντύρελ, στο γράφιτι της Αθήνας κτλ. Απλώς το βάζω εδώ σαν πάσα για όταν θα πάμε στη Βιέννη και θα δούμε την Αλμπερτίνα να θυμηθούμε λίγο και τα χέρια από τον Ιησού ανάμεσα στους σοφού. Ξαναγυρίσω στο έργο, κλείνοντας την παρένθεση, να δούμε τα πρόσωπα. Με τον Ιησού 12αετή στον Ναό. Είναι, όλα αυτά είναι ένα είδο εμβάθυνση σε στοχαστικές αναρτησίε. Μπορεί να κάνουμε οτιδήποτε. Με την αλαζονία μια εξουσία που μένει στο γράμμα του νόμων. Αυτό που ξέρει και δεν μπορεί να διακριθεί τίποτα άλλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ιησούς 12 στο στον Ναό. Το βλέπετε αυτό. Το βλέπετε στα βλέμματα. Το βλέπετε στον τρόπο που κρατάω το βιβλίο που μόνο αυτό ξέρω αναπαράγω. Το βλέπετε στην αποδοχή. Αυτό αρχίζει και εκπλήσει. Κοιτάξτε τη γραμμή. Κοιτάξτε το μουστάκι και τα γένια, τι ρητίδε. Και κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο αυτό αρχίζει και λέει: ρε, αυτό το τσιρίκι ξέρει περισσότερα από εμά. Εδώ. Ή στον τρόπο με τον οποίο άλλος ε, σαν να Ναι. Ξέρει περισσότερα και από μένα που είμαι ο γυραιότερο από όλου και νόμιζα ότι είναι πιο σοφό. Αστα τα μεγάλε, λέει. άστα τα μεγάλε. Καιρό να αποχωρούμε να αφήσουμε τον τόπο στου νεότερου σοφού. Στην πρώτη εκδοχή Ετάξει, και εγώ θα αισθανόμουν περήφανος και θα ήθελα να πω εγώ το έφτιαξα αυτό. Εγώ, ο Albrecht Dürer, το 1506. Και εδώ το βάζει στην άκρη του σελειδοδείκτης στη βίβλο. Βλέπετε, βγάζει ένα χαρτάκι από τη βίβλο που έχει το σελιδοδείκτη ενώ στο σχέδιο το είχε γράψει πάνω στον πίνακα. 1506, Albrecht Dürer, εδώ. Και τελική εκδοχή το βάζει εκεί στο σελειδοδείκτη, να μου το δείξει και μάλιστα μια πιο προσεκτική ματιά σαν αυτή που κάνουμε τώρα, τώρα πάμε, πάμε και βλέπουμε έργα μουσείων που μπορεί να τα έχουν ξαναδεί κάποιοι από εμά. αλλά προσπαθούμε να δούμε και πράγματα που δεν θα βλέπαμε μόνοι μας αυτό δηλαδή είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τον δει δεν το ξέρει ότι κάτω από την επιγραφή του Albert του 1506 γράφει Opus Quinquedienne mm. το φτιάξα σε πέντε μέρες mm. έργο <ΣΣΣ> πέντε ημερών Δηλαδή είμαι περήφανος που σε πέντε μέρες, με όλα τα άλλα, έφτιαξα ένα τέτοιο έργο. Οπότε το γράφει σαν υποσημείωση. Όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα κρύβουνε διάφορες πληροφορίες που υπάρχουν εκεί που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν κάποιος θα τα Πώ Πώς? Τι δηλαδή αστάσεις αυτό? Α, δεν είναι μεγάλο. Αλλά είναι μάστορα. Είναι κυρίως είναι, βέβαια, εξίτακα το στάιν. Ε, για να δείτε πόσα απίχυση έχουν αυτά τα έργα, μέχρι και το τόγο, εδώ κοιτάξτε, Republic Togolais, mm. μέχρι και το τόγο, το 1978, mm. στη σειρά γραμματοσύμων του, mm. ε, είχε mm. έργα του Ντίλερ mm. Και μεταξύ των άλλων είχε και αυτό. Το τόγο είναι Ναι, στην Αφρική. Και μια και πάμε τώρα από έψω σε έψω και το έχω κάνει λίγο γραμμικό στα διαδρομή, ο Ντίρερ πέρασε από τη Βενετία και επηρεάστηκε από τα Βενετσιάνικα χρώματα. Να δούμε και ένα Βενετσιάνικο Τιτσιανό, εδώ. Κοιτάξτε την παλέτα, θέλω να δείτε εδώ. Ότι ο Ντίρερ δεν ζωγράφηζε έτσι πριν τη Βενετία, ήταν πιο στεγνά τα χρώματά του, πιο, δεν ήταν τόσο χρωματικά. Ε, ενώ η Βενεσιάννη, ο Τιτσιανό, κοιτάξτε αυτό το καταπληκτικό πορτρέτο του Δόγη η Φραντσέσκο Βενιέ ενός πολύ, πολύ συμπαθή δόγη πνευματικού, ασθενικού το βλέπετε από τον τρόπο που πατάει το σώμα του, είναι λίγο κυρπτό ήταν ασθενικός, έγραφε ποίηση, ήταν κατά του πολέμου, ήταν ειρηνικός ε, και ο οδησιανός καταφέρνει και δίνει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά κοιτάξτε το κεντράρισμα του μέσα και του έξω, το ανοιχτό παράθυρο με την επόλεμη κατάσταση μια Βενετία που είναι σε διαρκή πόλεμο και ας τη λένε και δεξιά το τραπάρισμα αυτής της μεταξωτής κουρτίνας, το οποίο και τη λάμψη του εσωτερικού χώρου. Το παλάτι των δόγιδων, μέσα από το οποίο διαφεντεύει τις θάλασσες και κυρίως αυτές τις πάρα πολύ ωραίες αντιστίξεις και μεταφορές και όλο αυτό με τα χρυσοκέντητα αυτά ενδύματα των δόγιδων και εξαιρετικά στοιχεία προσωπογραφικής εμβάθυνσης. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον άλλο του σχένου, του Πράγκο που είδαμε απέναντι, ότι κάνει βουτιά στο χρώμα και ταξιδεύεις στο χρώμα και στις λάμψες. Βενετία είναι αυτό. Μετά θα το υιοθετήσει και ο Ρέμπραντα αυτό, 150 χρόνια μετά όμως. έτσι δηλαδή με αυτή τη ρευστή πινελιά που βυθίζεται στα σκοτάδια, μέσα στα οποία αντανακλώνται λάμψεις, ορισμένοι δουλεύουν με πιο κρουστό τρόπο. Ο Βενεσιάνη, ο Παλμαβέ και ο Βενεσιάνος είναι, όπως εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο πορτρέτο του Γυναίκα, γυναίκας, το οποίο μια και για χέρια πριν με τον Τίρερ. Κοιτάξτε τί και εδώ μια σκηνή καλοπισμού, όπου με, τη μία, με το ένα χέρι πιάνει την κοσμηματοθήκη της, Ανοίγει την πιζουτιέρα και την κρατάει προς τα έξω το χέρι και με το άλλο χέρι πιάνει την πλεξούδα της, εδώ σαν να θέλει να, να καλογιστεί και να γίνει πιο όμορφη. Ένα σύμνος στην σωματικότητα και την ομορφιά μέσα από την απόδοση του πολύ ωραίου και απαλού χαδιού του φωτός πάνω στο δέρμα της κοπέλας και της πολύ ωραία λάμψη και αντανάκλαση πάνω στα τσαλακωμένα εμβήματα. Και περνώντα τον Γκρέκο, βέβαια από εκεί, τα βλέπει. Κοιτάξτε το μπλε και το κόκκινο του Πάλμα Και κοιτάξτε τον Ευαγγελισμό του Τίσεν, ένα έργο του Γκρέκο, ιταλικό έργο. Βρίσκεται βέβαια στο Τίσεν, μπορεί να τώρα. Αλλά είναι ο ωραιότερο ιταλικό Ευαγγελισμό. Η πιο δυνατή είναι η Ισπανική Ευαγγελισμή. Αλλά αυτό είναι ο Ιταλικό Ευαγγελισμό. Κοιτάξτε το χρώμα. Εδώ είναι ένας συνδυασμός, ας πούμε, του Πάλμα Βέκιο με την ένταση του χρώματος και του πτυσιανού με τη ρευστότητά του, τον εκπληκτικό τρόπο με τον οποίο γκρέγο είναι αυτέ οι μεταβάσεις. Στο Υπάρχει και ένα δεύτερο ευαγγελισμό επιμητικό παρόμοιων διαστάσεων. Το ύψο του είναι το ίδιο, είναι γύρω στα 1,10, 1,13, 1,14. Ο οποίο είναι σχεδόν παρομοιότυπο με αυτόν του Πράγμα που είδαμε. Μόνο που του Πράγμα 3-12, ενώ αυτό είναι ένα 13, θα σα πω σε λίγο γιατί και το ο Και μια και σας γεννήθηκε απορία, γιατί αυτό το έρωο δεν το είδαμε και πριν στο πράγμα. δεν είδαμε το ίδιο έρωο, ήταν άλλος πάνω Πανομοιότηγος όμως. Ο, ο Γκρέκο έχει δουλέψει γενικά πάρα πολλούς Ευαγγελισμούς. Ε, πάνω από 14 Ευαγγελισμούς. Οι Ευαγγελισμοί του χωρίζονται σε δύο ενότητε όμω. Η μία εκδοχή του Ευαγγελισμού είναι ο Ευαγγελισμό αναγγελία, αυτό που λέει και το όνομα, ανουσιαθιών, ανακοίνωση ανουσιαθιών, Ευαγγελισμό. Και η άλλη εκδοχή είναι ο Ευαγγελισμό εγκαρναθιών, η ενσάρκωση. Η ανουσιαθιών είναι η στιγμή που εμφανίζεται η Παναγία ε, Έραβε, εκεί στο δωμάτιο, ότι εμφανίζεται ο Άγγελο και ανακοινώνει. Άρα εκεί υπάρχει το στοιχείο της απορίας, της ενόπλησης και της έκπληξης. Ενώ στην ενσάρκωση έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί τα πέντες με τον άγγελο και πλέον γίνεται η ενσάρκωση. Η Παναγία πια εδώ, εδώ, φέρνει μέσα της το Θεό. Άρα ο άγγελος αρχίζει και δεν τις αναγγέλει με τεντωμένα χέρια, Τη σέβεται και την προσκυνά πλέον, διότι πάβει να είναι Παναγία και οικειοφορεί το Θεό. Άρα, έχω δύο διαφορετικές τυπολογίες που για το τυπικό της εποχής είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι υπάρχουν, υπάρχει συγκεκριμένο τυπικό. Ξαναλέω ότι έχουμε αδομακνηθεί από αυτό το πλαίσιο, διότι εμείς έχουμε άλλα εργαλεία. Εμεί πάμε στον ψυχιατρό μα, πάμε στον αυτόχρονο. Πάμε... Έχουμε άλλα εργαλεία για να βρίσκουμε την ισορροπία μα, τη σωματική, τη πνευματική, τη ψυχική. Κάνουμε άλλε δραστηριότητε και χρησιμοποιούμε άλλα μέσα. Ο άνθρωπο τη εποχή χρησιμοποιεί αυτό το δυσκευτικό πλαίσιο κατά αναλογία με τον τρόπο που εμεί χρησιμοποιούμε τι δραστηριότητε τι δικέ μα. Οπότε, όταν έρχεται σε επαφή με τον Ευαγγελισμό, όπω ανέλησε πάρα πολύ ωραία Μάγλυμπα ακολουθεί όλα αυτά που έχει πει ο Ρομπέρτο Καρατσόλο στα χρόνια της Αναγέννησης, ότι ο Ευαγγελισμό είναι τέσσερα πράγ, πέντε πράγματα. Κοντουρμπάτιο, κοκκιτάτιο, τερογκάτιο, χιμιλιάτιο και μεριτάτιο. Τι είναι αυτά. Κοντουρμπάτιο είναι η στιγμή που εμφανίζεται, εισβάλλει ο άγγελος και ενοχλεί την Παναγία εκεί που είναι στην ησυχία της κοπέλα και της λέει χαίρε και χαριτωμένη. Ο κύριο με τα σου ή έγινε εξή. Το το Αβε Μαρία που λέγαμε πριν με τα κρεβαστά. Άρα αυτό είναι κοντουρμπάτιο. Την, την ενοχλεί, την εκπλήση. Οπότε απεικονίζεται συνήθως την τέχνη μέσα από ένα στιλιζάρισμα, θα το δούμε και την άλλη φορά στο ουφίτσι, εδώ, του Μποτιτσέλη, που κάνει σχεδόν χορευτικό τέτοιο, η Παναγία, διότι είναι κοντρουμπάτιο. Mm. Μετά, της λέει μη φοβούμαι, Μαριά, έβρες γαρ χάρη παρά το Θεό και ιδούς η, η λήψη και τεξιών και καλείς το όνομα αυτού Ιησού κτλ. Τη εξηγεί, δεν είμαι κανένα intruder, κανένα εισβολ Είμαι αυτό και σε επέλεξε ο Θεός κτλ. Οπότε εδώ έχω το κοκιτάτιο, την αναγνώριση εδώ, του ρόλου και τη διαδρομή. Μετά έχω το υτερογκάτιο, δηλαδή ωραία όλα αυτά, αλλά πώς αστεμιτούτο επί άντρα ουγινώσκο. Και πώ θα γεννήσω αφού δεν έχω πάει ένα άντρα. Οπότε εδώ έχω και την ανταπόκριση, τη λογική πια τη παναγία. Μετά έχω το χιμιλιάτιο, αυτό είναι το υτερογκάτιο, του λέει, εμπ. Να σε δώσω κάτι. Και, <Αυτό>. <Και>, και τη εξηγεί τώρα όλο αυτό το, από το καταμαθαίο, νομίζω ότι έχω πάρει. Πνεύμα άγιον επελέψετε, επισέκαιτε, δύναμηση ψήσου, επισκιάζεσαι, διότι το γενόμενο, άγιον κληθήσετε, ιός θεού. Και ιδού ελισάβετη συγγενή σου, και αυτή είναι η λυθία ιών εγγύρη αυτή, και ούτω μία στην αυτή η καλουμένη στήρα, κτλ. κτλ. Είτε δε, Μαριά, ιδού ιδού κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, το αποδέχτεκε. Φράγκε στη Φλωρεντία, το αποδέχτηκε τώρα. Και έχω το τελευταίο που λέει ο Ευαγγελίστη: Και απίθυνα από αυτήν ο Άγγελο. Και έφυγε ο Άγγελο, οπότε έχει την έχω μόνη τη. Αν τον τα μεσίνα, που είδαμε πριν, μόνη τη με τη συνειδητοποίηση ότι θα γεννήσει το γιο του Θεού τώρα. Θέλω να σα πω ότι πέρα από το πόσο μπορεί να ταυτίζεστε με αυτήν την αφήγηση ή να την πιστεύετε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και ο Ματσάνταρ Μαρξιστής είναι που τα αναλύει αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει πόσο ο άνθρωπος ακολουθεί κάποια στάδια σαν οδηγίες διαλογισμού που ταυτίζεται και κάνει και ο ίδιος. Διώχνει πράγματα, δέχεται πράγματα. Εκπλήσεται, αποδέχεται, ρωτάει, επανέρχεται. Ακολουθεί δηλαδή μια σειρά διαδικασιών πνευματικών που τον οδηγούν σε ένα απότατο στάδιο στο οποίο έχει πνευματική εμπειρία. Αυτό μα ενδιαφέρει. Από τον Ευαγγελισμό τώρα, σα τα λέω όλα αυτά για να ξέρετε ότι οι διαφοροποιήσει των στάσεων εδώ έχει σημασία αν κάνει έτσι, αν κάνει έτσι, αν κάνει έτσι. Στο χέρι δεν είχε τόσο συγκεκριμένο. Εδώ όμω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι ακριβώ κάνει η Παναγία, τι κάνει ο Άγγλο, πώ τεντώνει το χέρι κτλ. Εδώ λοιπόν, από Ευαγγελισμού Ανουσιαφιών, ο ωραιότερο, είναι αυτός που είναι στο πίσε, αυτός που είδαμε πριν. Γιατί είναι ιταλικός, γιατί έχει ταυτόχρονα φοβερά δομημένο χώρο προοπτικά. Κοιτάξτε το δάπεδο εδώ με τα πλακάκια, την τα, τωρέτω. Τα, τα, και ταυτόχρονα φεύγει. Το σύννεφο είναι ρευστό, το φουστάνι είναι ένα μπλε το οποίο κυλάει. Οι άξονε είναι σαφείς και συγκεκριμένοι με τις δυνάμβες. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, η άνοδος, η πτώση. Στο μάθημα της αναγέννησης εδώ. Το στοιχείο του Κρίνου δεν το όχι. Όχι. Το είχαν στην πρώτη αναγέννηση και ο Γκρέκορ, επειδή δεν το στην, στην εικονογραφία του Βυζαντινού, πολύ ωραία παρατηρήση του Γιάννη, όλοι οι Ιταλοί και χρησιμοποιούν το Κρίνο σαν σύμβολο της μεταβίβασης της Χάρης του Θεού. Bringing... Ο Γκρέκο, επειδή στη Βυζαντινή τέτοιμη το κρίνο μας φαινότανε πολύ πασέ, είχαμε το κοσμικό φως. Ό,τι ευαγγελισμούς έχουν οι Βυζαντινούς, μια λάμψη, μια αστραπή, συνδέει την Παναγία με τον Χριστό από τον Δαθμή μέχρι τον Όσιο Λουκά. Υπάρχει αυτός ο τρόπος. Οπότε, εμεί το θέλαμε πιο μεταφυσικό στην αυτοδοξία. Άρα, ο Γκρέκο αρνείται να βάλει το κρίνο και μήνει μόλις το Περιστέρι στο, στο Άγιο του Ένωμα αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιεί το φως την έννοια του Φωτός Είμαστε στη Μαδρίτη, α πάμε και δίπλα στη τράπεζα την κεντρική της Ανταντέρ γιατί η ευκαιρία είναι να ξαναπάμε γιατί είμαστε σε ουσία οπότε δεν πάμε σε τράπεζες αλλά σε αυτή θα πάμε γιατί είναι η συλλογή Σανταντέρ, Central, στη Μαδρίτη και έχει αυτόν τον Ευαγγελισμό ο οποίος μαζί με το κομμάτι το δικό μας θα ήταν 4,5 μέτρα ένα ιστούργημα που δεν χωράει εδώ τεράστιο, το οποίο το πάνω κομμάτι είναι αυτό που έχουμε δει στην Εθνική Πινα ένα δεκαπέντε ύψο. Η συναδρία των Αγγέλων λεγόμενη. Στη, στην πινακοθήκη, μόλι ανοίξει, θα δούμε αυτό το έργο. Ε, το, κα, αυτό κάποια στιγμή, στα μέσα του αιώνα, διαπίστωσε ένα μελετητής ότι είναι το κομμένο πάνω μέρο ενό ευαγγελισμού, ο οποίο μέχρι τι αρχέ του αιώνα ήταν ενιαίο και κάποιο, τον οποίο βρέθηκε στην κατοχή και δεν ξέρουμε ποιο, σκέφτηκε ότι γιατί να μην πουλήσω δύο, γιατί να πουλήσω ένα. Οπότε το έκοψε, απομόνωσε τη συναυλία των Αγγέλων από τον υπόλοιπο Ευαγγελισμό και τα πούλησε χωριστά. Και κάποια στιγμή βρέθηκαν αυτά. Εδώ βλέπετε το κόψιμο. Για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο συνεχιζόταν. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, με αφηρημένε έννοιε όπω είναι οι φίλε τη Πλακνία κτλ. Δεν θα μπω τώρα στην ανάλυση, για θέλω να προχωρήσω στι αίθουσε του Πράντο. Αλλά είναι και αυτό αριστολυματικό. Ενώ είναι πολύ το 610 εκεί της τελευταίας περίοδου ε, δεν τον τέλειωσε μάλλον τη δέκα, δεν τον τέλειωσε είναι σίγουρα γκρέκο τα κίτρινα που αναρρυπίζονται το ρούχο του Αγγέλου είναι ντομένικο ε, ενώ το πάτωμα ή το βάθρο δεν είναι σίγουρα γκρέκο Α πούμε αυτό είναι ο Ωχε Μανουέλ ο γιος του δηλαδή ή εργαστήριο το βλέπετε είναι πλαδαρό το πάτωμα αυτό τώρα είναι χάλιο ε, αλλά τα πόδια το κίτρινο που περιγράφει ένα σώμα που δεν υπάρχει, το ροζ κόκκινο, το πορτοκαλο μπλε και κυρίως η έκρηξη του θεϊκού φωτός είναι γκρέκο. Δεν το τελείωσε και το τελείωσε το εργαστήριο ο γιος του, Γεώργιος Εμμανουέλ, Χόρχη Εμμανουέλ. Αυτές όλες είναι αφηρημένες έννοιες, συγκεκριμένες και ήταν ανοισιουαθιών. Οι εγκαρνασιών, η, η, η κυριότητα είναι αυτοί οι τρει, οι οποίοι τρει είναι α, αυτός του Πράγντο, 3.15, αυτός του Τίσεν Πορνεμίσα που είμαστε τώρα, πριν ήμασταν στο Πράγντο, τώρα είμαστε στο Τίσεν Πορνεμίσα και το άλλο είναι τον Πιλπάο δεν θα πάμε αν είναι και αυτός ίδιος. Αν σα κάνει εντύπωση, Πώ έχω τρει ίδιους Ευαγγελισμούς που το μόνο που αλλάζει είναι... Ελάχιστα οι αποχρώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν και με τη συντήρηση, γιατί αν είδατε και στο προηγούμενο, είπα να μην το πω και γίνομαι πώ το έχει συντηρήσει η Μαδρίτη και πώ το έχει συντηρήσει η Αθήνα, α το αφήσουμε καλύτερα, η συναυλία των Αγγέλων σε σχέση με το κάτω κομμάτι του Σανταντέρ, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα συντήρηση, αλλά η σύνθεση είναι απολύτω ίδια. Αυτό είναι 3,15, αυτό είναι 1,14 και εκείνο είναι 1,13,5-14, πε και εκείνο. Και γιατί έκανε τρία, Γιατί το πήρε αποκοπή φασώνου. Πιστεύω. <χαλή μην> οι παραγγελίε όπω αυτή του, του κολέγισε τη δόνια Μαρία Αραγών ήταν παραγγελίε που ήταν οφειλωμένε. Γιατί ζούλευε χρόνια. Τέσσερα χρόνια το δούλευε αυτό δεν ήταν. Και θα το βλέπανε χιλιάδε άνθρωποι. Άρα, για να υπογραφεί το συμβόλαιο, έπρεπε να πα με μόκα, με μακέτα. Δεν ακούσε να περιγράψεις, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και θα το κάνω έτσι. Έπρεπε να κάνεις ένα πληρέστατο έργο, το 1 τρίτο του μεγέθους, ένα μέτρο, να το πας να εγκριθεί, διότι το θεολογικό πλαίσιο, ειδικά του τον Λέδο, ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Μπορούσε να πας τη στιγμή να μην σε πληρώσουν, επειδή δεν τήρησες την κάθε θεολογική αρχή. Οπότε, ένα από αυτά είναι το προσχέδιο που έδωσε, αλλά έπρεπε να είναι το προσχέδιο τέλειο. Το δεύτερο, το μεγάλο, είναι το κανονικό από τη Δόνια Μαρία Δε Αραγών. Και το τρίτο, πιθανολογούμε ότι όπου έχουμε τρίτο ή τέταρτο, είναι επειδή κάποιος πλούσιος πιστός το είδε και είπε θέλω το ίδιο και δίνω όσο όσο. Σε μικρότερο μέγεθος όμως, διότι το, το παρεμποίηστο δικό του δεν ήταν καθεδρικός ναός. Οπότε θεωρούμε ότι και τα τρία είναι ιδιόχυρα, γκρέκο, είναι εργαστηρίου, και τα τρία είναι Γκρέκο, οι δύο και το ένα είναι το μεγάλο, προηγείται το ένα από τα δύο, έπεται αυτό, ακολουθεί εκείνο και τα τρία όμω είναι πάρα πολύ δυνατά. Γι' αυτό έχουμε πολύ συχνά παραλλαγέ έργων. Συνήθως ο Γκρέκο όταν έκανε παραλλαγέ, άλλαζε και πράγματα, δοκίμαζε διαφορετικά. Για τη σημανία, α πούμε, στην στο, στον κύπρο των ελαιών, ε, έχει κάνει παραλλαγέ. Δεν ήθελε κανένας να παραλάξει τίποτα γιατί έχει μια τέτοια δύναμη το έργο από μόνο του που είναι πραγματικά δεν αναλάζει τίποτα. και από την αναζήτηση της πνευματικότητας και την έννοια της αφιλοποίηση να, να, να απομακρυνθώ από την ύλη και να αναζητήσω το άειλο γιατί αυτό κάνει ο Γκρέκο ας πάμε λίγα χρόνια μετά στην επόμενη αίθουσα με τους Ολλανδούς όπου έχω την αποτύπωση της ηλικής πραγματικότητας οπότε έχω αφιλοποίηση και υλοποίηση να δούμε μόνο δύο έργα, έχουν ωραίους Ολλανδούς, γιατί επίσης Τίσσελ και βιομηχανική παρουσία σε κάτω χώρες. Πάρα δουλεμοστάξια. Οπότε βρέθηκαν και με δημοπρασίες εκεί, με πάρα πολύ ωραία ολλανδικά έργα. Ε, να δούμε μόνο ένα χέντα και ένα κάουθ. Ε, εδώ λοιπόν έχω 17ο αιώνα. Κάτω χώρες, Ολλανδία, εγκαταλείπωται τα θρησκευτικά θέματα γιατί είναι δημοκρατία, γιατί είναι καθολικισμός, προτεσταντισμός και έχω μία τάξη από νεόπλουπους ανθρώπους οι οποίοι περιβάλλονται από υλικά αγαθά και μία κατηγορία ζωγράφων που απεικονίζουν αποκλειστικά και μόνο με νεκρές φύσεις, και προσπαθούν αυτές τις νεκρέ φύσει να τους αποδώσουν με ένα τέτοιο τρόπο όπου να, να δώσουν... Μία απίστευτη δεξιοτεχνία. Είναι πολύ δεξιοτεχνικά αυτά. Αυτά δηλαδή το 1990. Κοιτάξτε σε ένα μικρότερο από το βλέπετε αυτοίς. 43 εκατοστά το ύψος του. Τόσο δηλαδή. <Κι> Δείτε τις ύφές. <Κι> τις αντανακλάσεις, τις λάμψεις στην ιδιαιτεροίτα των υλικών. Και τις φθορές ταυτόχρονα. Σκουλικάκια. Μποχιλάκια, έντομα ή σπασμένα. Για να μου κρούσουν τον κόδωνα και δίνουν στην έννοια του εφήμερου. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που με περιβάλλουν. Αλλά είναι εφήμερα. Σπάνια. χαλάνα, Μαρένονται. Λαβιά. Ασημένια και κίτρινα. και λίγες σόχρες και λίγο δαμασκυνή για τα φρούτα. Μουσική και άλλη μία πολύ ωραία κουκάλφ, γιατί ο κάλφ το βυθίζει στο σκοτάδι όλο και τα φεύγει αυτά τα πορσελάμινα τύπου μίγκ, τα κινέζικα ή τα, τα κελήθιμα από τους ναυτίλους, τα διάφανα, γίνονται λάμπες και κεριά για να φαίνεται η διαφάνεια του οστράκου. Γεμάτα και αυτά συμβολισμούς οι λεπτομέριες τους. Πριν αλλάζω αίθουσα, πάω, περνάω τρει αίθουσε στα ροκοκό και τα παρό και πάω στο 19ο αιώνα κατευθείαν να δούμε έναν υπέροχο μανέ ε, όπου η εκπληκτική αίσθηση που έτσι είναι αυτή η φευγαλαία ρευστότητα τη Πινελιά. Γι' αυτό, πριν μιλήσαμε για τη ρευστότητα τη Πινελιά μέσα από τον Γκρέκο, που στην προσπάθειά του να γίνει πιο πνευματικό, να μην έχει δηλαδή ελεγχόμενε γραμμέ έδινε όλο αυτό το, το χυμαρόδες χρώμα το οποίο πλημμύριζε τον πίνακα και ξεχύριζε. Ο Μανέ δεν το κάνει για λόγους πνευματικότητας, σε καμία περίπτωση. Το κάνει γιατί το 19ο αιώνα, σε αυτό το πολύ όμορφο πορτρέκιο της Αμαζόνας, της Αναβάτισσας, εδώ έχει αλλάξει η εποχή. Είναι η εποχή του Μποντλέ, είναι η εποχή του Ρεμπό, είναι η εποχή του Φευγαλαίου, είναι η εποχή του Εφήμερου. Θυμάστε πέρυσι που είχαμε διαβάσει εκείνο το ωραίο πείμα του Μποτλέρα, Άδραξε τη Στιγμή. Οπότε εδώ είναι αυτή η εποχή. Άρα αυτό το κάνει σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει ένα ιδιάχυτο αίσθημα που υπάρχει το 19ο αιώνα στου μορφωμένου και ευαίσθητου ανθρώπου του φευγαλαίου και του εφήμερου. Σε ένα πάρα πολύ όμορφο πορτρέτο, όπου μέσα από μια πινελιά που αυτό την απελευθερώνει από τα δεσμά τη περιγραφή. Μέχρι τότε η πινελιά περιέγραφε. Αυτό την απελευθερώνει και λέει ότι η πινελιά δεν περιγράφει το ορατό, αλλά περιγράφει το αίσθημα για το ορατό και δίνει το έναυσμα για τον υπροσχερνισμό αργότερα. <Κι> Κοιτάξτε σαν να είναι ο χρόνος ένα, ένα αεράκι που φυσάει και διαταράσσει ελαφρά την να του σώματο <Κι> και αν το κάνει πρώτος ο Μανέ, έρχονται μετά οι τρεσορυφιστέ, Δεκά, Μονέ, Renoir, που έχει διαμάντια το Τίσεν μέσα να το κάνουν με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο εδώ ο Ντεγκά σε ένα ωραίο από τα καπελάδι του από το Τίσεν δίνει αυτή την αίσθηση τη φευγαλαία της ρευστότητας της στιγμής και του τρόπου με τον οποίο πέντω σε ένα καπελάδι που σε πλημμυρίζουν χρώματα σχήματα, χέρια, κινήσεις κοιτάξτε πώς τη το παστέρι με μια εξαιρετική φομπινότητα. Και αν στις, ε, στα καπελάδια δουλεύει αυτό, στις χορεύθριες που είναι το σήμα τεφέ, έχει ένα από τα πολύ όμορφα έργα με τις στο Πίσεν, το παιγνίδισμα του φωτός πάνω στις χοριστές από τις μπαλερίνες τα ανορθόδοξα κάδρα τα επίπεδα, οι γωνίες, και αυτή η αίσθηση της κίνησης της ροής και της φεργαριάς ατμόσφαιρας. Αυτό είναι pastel και κάνει με τις με το πεγλίδισμα του φωτός, πάνω στα σώματα και τα ρούχα. Ο... Ο Μονέ το κάνει με τη φύση. Τη στιγμή που λιώνουν οι πάγοι στο βετέ εδώ, κοιτάξτε αυτό το ποίημα υλικότητας. Θέλει, θέλει, θέλει να μπω και να νιώσω το, το κρύο εκείνης της χειμωνιάτικης μέρας τον τρόπο που πέφτει το χιόνι πάνω στα χορτάρια, πάνω στα νερά, πάνω στα δέντρα τα οποία είναι ξερά. Και να νιώσω αυτή την αίσθηση, μεταφέρει στην επιφάνεια ενός μουσαμά, την αίσθηση που έχω από την ίδια την πραγματικότητα. κάνει με αυτή την υλικότητα ο Ρενουάρ το κάνει με έναν τρόπο πιο χαρούμενο και καθώς έρχονται να εναλλαχθούν τα φωτεινά με τα σκοτεινά τα θερμά με τα ψυχρά σε αυτούς τους κήπους, έχει ένα πολύ όμορφο κήπο το Τίσεν, του Ρενουάρ που δίνει αυτή την αίσθηση ότι φεύγοντας από τη σταθερότητα που μου έδινε η ακαδημαϊκή ζωγραφική τη σιγουριά του ε, δεν ξέρω τι λουλούδια είναι αυτά Νιώθω μια ανασφάλεια που έφυγα από αυτό που ήξερα. Αλλά νιώθω μια χαρά που ανακαλύπτω όχι αυτό που ξέρω, αλλά αυτό που μπορεί να με κάνει να αισθανθώ. Οπότε έχω το πιο χαρακτηριστικό του δομπρεσιονισμού, που είναι η πρωτοκαθεδρία της αίσθηση απέναντι στην νόηση να καταλάβω αν είναι ανεμπώνες, αν είναι και τι είναι. Με νοιάζει να νιώσω το χρώμα αυτού του λουλουδιού να μου προσφέρει να ταξιδέψω. Αλλά το ταξίδι αυτό του σεζάν του φαινόταν πάρα πολύ μετέρωρο. Οπότε στην ίδια αίθουσα το Τίσεν έχει έναν υπέροχο σεζάν. Έχει τέσσερις σεζάν. Αυτός είναι πιο ωραίος. Όπου ενώ δουλεύει με την ίδια χρωματική παλέτα των εμπρεσιονιστών, κάνει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, γιατί τον ενοχλεί αυτό που δεν πατάει. Θέλει να το δομήσει. <κυρίζει> Θέλει να μην θυσιάσει την αίσθηση του χρώματος, να ζωγραφίσει και αυτός με τα ίδια χρώματα των εμπρεσιονιστών, χωρίς κανένα μαύρο, αλλά να έχει μια δομή αυτό και μια στερεότητα. Δεν αντέχει ο Σεζάν αυτή τη ρευστή και αίσθηση του κόσμου. Άρα δουλεύει πάλι με τη χρωματική του παλέτα, η οποία δίνεται με ένα καταπληκτικό τρόπο, αλλά δουλεύει με φόρμες και ζώνες όπου τις συσχετίζει μεταξύ τους και μου μιλάει για την έννοια ουσιαστικά των δομικών σχέσεων που διαμορφώνουν την εικόνα. Ακόμα κι αν φυσιάζει το σχέδιο σε αυτή την απεικόνηση, μου δίνει μια εικόνα με πληρότητα, με δύναμη, πατάει αυτό, δεν είναι τελικά λέω. επόμενη έκουσα κατευθείαν στον Μπράκ και στον κυβισμό. Έχει δύο πολύ ωραίους Μπράκ, το Τίσεν, αλλά βλέπετε πως από το Σεζάν όλη αυτή η ανάγκη για δομή γίνεται όλο και πιο επιτακτική και οδηγεί αυτό στο Καριάς Εντενή», ένα έργο του αναλυτικού κυβισμού του 1909, όπου μιλάει ακριβώς το ότι η εικόνα η ζωγραφική δεν απεικονίζει αυτό που βλέπω σε μία δεδομένη στιγμή, από μία δεδομένη γωνία, αλλά είναι ουσιαστικά ένα άθροισμα ενδιπόσεων καθώς ταξιδεύω σε έναν τόπο και εισπράττω τις διαφορετικές αισθήσεις από διαφορετικά σημεία <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Την ίδια εποχή που στη Γαλλία ο κυβισμός του ο Μπρακ κάνει, το 1909 ήταν εκείνο στην άλλη αίθουσα, την ίδια εποχή, στη Γερμανία, έχω τη γέφυρα, την ομάδα της Δρέσδης, έχει έξι πολύ ωραίους Κίρτνερ, Έρθος Λιτβιχ Κίρτνερ, από τους οποίους αυτή η εικόνα της Φρέζης είναι ίσως πιο δυνατή. Εξάγκρυνση του χώρου, παραμόρφωση της φιγούρας, αντινατουραλιστικά χρώματα που καταστρέφουν τη μορφή και την εικόνα, αλλά που υποκαθιστούν το σοκ της καταστροφής από την τη μέσα από το δυνατό χρώμα. Αυτό που κάνει δηλαδή ο εξυπησιονισμός. Έχω τη Φρέντσι που κάθεται σε μια καρέκλα σκαλισμένη που έχει τη μορφή μια γυναικείας φιγούρας. Κάτι που γίνεται απειλητικό. Σαν το θλιμμένο βλέμμα στα μάτια της Φρέντσι να οφείλεται σε μια αδιόρατη απειλή που είναι η μορφή πίσω ενώ δεν είναι παρά το σκαλισμένο ερισύνοτο της καρέκλα που κάθεται αλλά είναι απειλητικό, ένας κόσμος χαόδη, ασαφής που διακατέχεται από απιλές και εγώ στο καταφύγιο μου με τη θυμμένη μου μαντιά να προσπαθώ να βρω τον τρόπο με τον οποίο να αναπληρώσω αυτό το αίσθημα θλίψης που με διακατέχει τη στιγμή εκείνη που το διαπιστώνω είναι αυτό ακριβώς που κάνει ο εμπρεσιονισμός ο τρόπος που αποδίδει αυτή την, την θλιμμένη ένταση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στα νέα δεδομένα του κόσμου. Έρντ Λούρι Κίρχνε. Και μια και λέγαμε για ερημινιά, απειλή, εγκατάλειψη, στην πιο περαέθουσα, λίγο πιο μετά, ένας πάρα πολύ ωραίος Εντουαρτ ο οποίος δίνει ακριβώς αυτό το, αυτό το φοβερό φως, το σκληρό, που δεν είναι μεσογειακό, και είναι αμερικάνικο. Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο το δίνει σε αυτό το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Μία πόσο... Πόσο ρητά, στεγνά και σιωπηλά δίνει αυτή την αίσθηση. Κοιτάξτε, το κορίτσι πήγε, ούτε τα μαλλιά τη δεν έχει φτιάξει από το καπέλο που φόραγε. Αυτό το καπελάκι το κυλινδρικό που της έχει αφήσει το μαλλί έτσι μόνη. <κυρίζει> Μια γυναίκα μόνη το 1930, σε ένα μοτέρε, γιατί δεν είναι καν της προκοπής στο ενοδοχείο. Πώς βρέθηκε μια γυναίκα μόνη, εγκαταλειμμένη σε ένα δωμάτιο, να μην ξέρει πού να πάει, να έχει βγάλει βιαστικά τα παπούτσια και να τα έχει πετάξει, τα ρούχα και να διαβάζει το κίνδυνο βιβλιαράκι με τα δρομολόγια των τρένων για να δει ποιο θα είναι το επόμενο τρένο που θα πάρει. Το πως; έτσι, απάνθρωπο, επίπεδο, κλειστό, βουβό όλο το δωμάτιο, σιωπηλό, ούτε καν ωρεοποιημένο το σώμα τη κοπέλα, έτσι όπως είναι. Δεν θέλει να το αποδώσουμε κανένα τρόπο. Αυτή η αίσθηση ενός μιας ειρημιάς, μιας, μιας έτσι εγκατάλειψης, όπου ο άνθρωπος βρίσκει αυτά τα μικρά καταφύγια, όπως όλο το έργο του Χόπερ, είτε είναι μπαρμπάν μπαρ, που διαλυκτερεύουν, είτε είναι δωμάτια ξενοδοχείων, σινεμά μου αποκοιμήθηκε κάποιος όταν πια έφυγαν όλοι. Όλες αυτές οι μικρές ελληνές του κόσμου, όπου ο άνθρωπος αρχικά διαλυστώνει ότι μέσα στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις ή α... το κινητόδρομο που δεν δυναμιστεύει την κίνηση, μπορεί να μείνεις για λίγο πάρα πολύ μόνος. στο χαλάστρο. Αυτό είναι Ράι Κούντερ από το Παρίσι Τέξας mm -hmm. που είναι Ράι Κούντερ η μουσική που ρίωνα κιθάρας και είναι αυτός που αναζητεί τη γυναίκα του που τον εγκατέλυψε στους αυτοκινητόδρομους της Αμερικής mm -hmm. και σταματάει στα μοντέλ. και έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο mm -hmm. της... τον το αρνηθείς να διαπιστώσει πόσο μόνος μπορεί να είσαι κάποιες φορές. Είναι απάθρωπο το φως το mm -hmm. Δεν είναι καν από ένα παράθυρο. Και μια και λέμε για παράθυρα, στην Ιγκλανή αίθουσα, την ίδια δεκαετία, έχει τους ραλιστές, με ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Μαγκρίτ, από αυτό το έβριμα με την πραγματικότητα, εδώ, το έβαλα επειδή εδώ λείπει το παράθυρο και δεν ξέρουμε αν αυτό το φως είναι τεχνητό, είναι φυσικό, ποια είναι αυτή η πραγματικότητα. Και στο έργο του Μαγκρίτ, La Clive de Champ, το κλειδί των, των κάμπων, των αγρών, ε, είναι αυτό το φοβερό έβριμα, όπου... Σαν η κοπέλα πριν, γι' αυτό τα έβαλα συνέχεια, δεν έχουν σχέση σαν κινήματα, αλλά τα έβαλα σαν συνέχεια γιατί είναι τη ίδια εποχή και γιατί είναι σαν, σαν και η κοπέλα πίσω να, να αρνείται, να είναι θλιμμένη γιατί είδε μια πραγματικότητα που νόμιζε ότι είναι έτσι και ξαφνικά έτσι όπω την κοίταγε την πραγματικότητα μέσα από το παράθυρό τη έσπασε το τζάμι, μια πέτρα και διαπίστωσε ότι αυτό που νόμιζε για πραγματικότητα. Δεν ήταν παρά μια επιφάνεια ζωγραφισμένη. Και έσπασε αυτή η επιφάνεια. Αλλά ανακουφίστηκα στο έργο του Μαγκρίτ, θεωρώντας ότι μπορεί αυτό που νόμιζα ότι είναι πραγματικό να μην ήταν και να ήταν ζωγραφισμένο πάνω στο τζάμι, αλλά αυτό που βλέπω τώρα είναι πραγματικό. Είναι όμως. Είναι και αυτό μια δεύτερη επιφάνεια, μια δεύτερη υποκρισία, μια δεύτερη, ένα δεύτερο τζάμι, και αυτό μπορεί το αληθινό να μην είναι καθόλου έτσι όπως νομίζω. Οπότε εδώ ο Μαγκρίτ στα πλαίσια του σουρεαλισμού και των ανατροπών πέσει ακριβώς ανάμεσα στην πραγματικότητα που είναι όπως είναι και σε αυτήν που νομίζουμε όπως είναι και μου ενσπείρει μια φοβερή αμφιβολία συνεχόμενη για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνω την πραγματικότητα. Ένα άλλο αριστούργημα του σουρεαλισμού είναι αυτό το έργο του Νταλή που έχει το Τίσεν που είναι το όνειρο που προκλήθηκε από το πέταγμα μια γύρω από ένα ρόδι ένα δευτερόλεπτο πριν το ξύπνημα. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο όπου η κάθε μορφή γεννάει μια άλλη μορφή. Μια μέλισσα περιστρέφεται γύρω από ένα ακέραιο ρόδι. Αυτό το ακέραιο ρόδι αυτό το ρόδι ανοίγει και από τα σπόρια του βγαίνει ένα χρυσόψαρο. Από το στόμα του χρυσόψαρου βγαίνει μια τίγρη. Από το στόμα της τίγρης βγαίνει μια δεύτερη τίγρη. Από το στόμα της οποίας βγαίνει μια καραμπίνα που επιθετικά πάει να πλήξει την ξαπλωμένη γυμνή γυναικεία μορφή αλλά δεν ακουμπάει γιατί είναι ένα δευτερόλεπτο πριν το ξύχυμα. Είναι σαν αυτό τα όνειρα που βλέπουμε, που πολλές φορές σε μια αγωνιώδη στιγμή σταματάει όλο αυτό και εκεί την ώρα ξυπνάμε και δεν γίνεται το μοιραίο και χάνουμε τη συνέχεια και ξυπνάνε κάθιδροι και δεν ξέρουμε τελικά τι ήταν. Οπότε εδώ η Καν, το ακροφύσιο αυτό της καραμπίνας δεν ακουμπάει, δεν ξυπνάει την κοπέλα. Έναν κόσμο όπου τίποτα δεν πατάει. Τίποτα δεν είναι σταθερό, τα πάντα εωρούνται. Ούτε η κοπέλα βρίσκεται σε αυτό το νησάκι, ούτε οι του νερού, ούτε τα σπόρια από το ρόδι. Τα πάντα βρίσκονται σε μία ενεώρηση, όπως τα οράματα του Αγίου Αντωνίου, εδώ, στην έρημο, που είναι και αυτά φευγαλαία και που τα έχει ξαναζωγραφήσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Και μια και μιλάμε για πραγματικότητα και πραγματικότητες, ένα πολύ ωραίο έργο ε, στο Τίσεν, είναι αυτό του Francis Bacon Το πορτέτο του George Dyer Στον καθρέφτη Το 1968 68, Δύο χρόνια πριν πεθάνει Πριν να αυτοκτονήσει ο Dyer εδώ. Άρα έχω, έχω και εδώ Αυτή την αίσθηση της ε, ρευστή εικόνας Και του τρόπου με τον οποίο Αυτή η ρευστή εικόνα Συνδέεται με αυτό που ξέρω Και με αυτό που δεν ξέρω Με αυτό που ξέρω Και με αυτό που βλέπω στον καθρέφτη που μπορεί να μην είναι και καθρέφτης, αλλά είναι ένα θρησκευτικό αναλόγιο. Στα χρόνια όπου η θρησκεία καθόρισε την εικονογραφία σε μεγαλύτερο βαθμό, τα αναλόγια και τα θρησκευτικά μου αποκάλυνταν κόσμο. Σήμερα μπορεί αυτόν τον κόσμο να μου τον αποκαλύπτει μια ακτινογραφία που έκανα στην κοινήμη και μου έδειξε κάτι που δεν το έβλεπα. Γιατί αυτό το βάνθρο είναι το βάνθρο που χρησιμοποιούσα τη δεκαετία του εξίττα για να βλέπω τις ακτινογραφίε. Το γνωρίζει το μέσα, το μειορατό. Ο Τζορτζ Ντάγκερ είναι σαν να καταγραφεί όπω είναι να κοιμήσει να, να δει καλύτερα το μέσα του, τον εαυτό του. Αλλά το μέσα του μπορεί να είναι πραγματικό μεν, δικασμένο δε. Μπορεί να έχει υποστεί μια σκάση γιατί αυτό ήταν μια διπλή προσωπικότητα. Και Στη σχέση του με τον Μπέικον, όλο αυτό το στοιχείο των δύο διαφορετικών ανθρώπων ήταν πάρα πολύ έντονο, Οπότε εδώ ένα στάξιμα του πινέλου, λίγο σπέρμα πάνω στα σεντόνια. Μια φερκαλιά στιγμή του χρόνου που διαχαράσει όλα αυτά τα στοιχεία μετέωνος καθώς είναι σε μια προσπάθεια να δει και να αναγνωρίσει το περδεμένο με αυτό βλέποντας μέσα μια εικόνα ωστόσο που κι αυτή δεν είναι πιο ξεκάθαρη από αυτή που με βασανίζει στην καθημερινότητά μου και την οποία προσπαθώ με κάποιο τρόπο να διαχειριστώ contemplετε ότι να μήνω και